Εσύ έγινε το 1964. Το θέατρο της Κυριακή. Στο θέατρο τη Κυριακή μεταδίδεται σήμερα το έργο των Νόρμαν Μπάρα και Κάρολ Μουρ, η Χείρα μου και εγώ. Λαμβάνουν μέρο με τη σειρά που θα ακουστούν η καλλιτέχνε. Πέτρο Λεοκράτη, ένας υποχρεωτικός γείτονα. Μάρο Κοντού, στο ρόλο τη Τζούντι Κίμπαλ. Λάμπρος Κωνσταντάρα, στο ρόλο του Τζορτζ Κίμπαλ. Αλέκο Τζενετάκος, Βίτο. Δήμο Ταρένιος, Δόκτωρ Ραλφ Μόρι. Γιώργο Βρασιμπανόπουλος, Μπέρτ Πάουερ. Γιάννη Μιχαλόπουλος, δικηγόρο Άρνολ Νά. Ανδρέα Δρικάκη, ο πρώτο περαστικό. Σπύρο Καμπάνι, ο δεύτερο περαστικό. κύριο Γκέτη Τριανταφύλου Lonita Μετάφρασις Κώστας Ταματίου Μουσική επιμέλεια Τόνιας Καράλη Ρυθμιστής Ήχου Νίτσας Λουνγκί Ραδιοσκηνοθεσία Μιχάλης Μπούκλη Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ο, με συγχωρείτε, καλησπέρα σας. Ξέχασα πως εσείς αυτή τη στιγμή έχετε νύχτα. Εμείς εδώ σε ένα προάστιο της Τισοπίας δίποτε αμερικάνικης ανατολικής Πόλης, έχουμε μέρα. Και έχουμε και εμεί άνοιξη. Μην ανησυχείτε, αυτό δεν αλλάζει. Άλλωστε, άλλωστε το απαιτεί και το έργο. Ο και πάλι με συγχωρείτε. Αν και αυτή τη φορά είμαι συγχώρητο, λυσμόνισα να συστηθώ. Ονομάζομαι Τζίμι Κόνο και είμαι γείτονα του ζεύγου Κίμπαλ. Πώ είπατε, Ποιοι είναι πάλι αυτοί οι Κίμπαλ, Μα οι βασικοί ήρωε. Παρά λίγο παρασυρμένο από τη θεατρική φρασεολογία, θα έλεγα οι βασικοί πρωταγωνιστέ τη ιστορία μα. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Με το σα. Α τα πάρουμε καλύτερα από την αρχή. Λοιπόν. Είναι πρωί, ένα ανοιξιάτικο χαρούμενο πρωινό. Το καινούριο εξοχικό σπιτάκι του Τζότζ και τη Τζούντι Κίμπαλ λάμπει από ήλιο, υγεία, δροσιά και νιάτα. Λουλούδια στον κήπο, λουλούδια στα βάζα, λουλούδια παντού. Ένα καλοβαλμένο χαρούμενο living room που έχει στην πλευρά του κήπου, αντί για τοίχο μια τεράστια συρταρωτή τζαμόπορτα. Είναι ανοιχτή. Από αυτήν μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε την κομμωδία μα. Σα παρακαλώ, ελάτε μαζί μου. Και μη σας νοιάζει, δεν πρόκειται οι ήρωες της ιστορίας μας ούτε να μας δουν ούτε να μας ακούσουν Χαρίστε μου την καλή σας θέληση και ακονίστε τη φαντασία σας Γιατί από φαντασία σε αυτό το σπίτι άλλο τίποτα <Κι> Να να να, αρχίσαμε Αυτή που βλέπετε να μπαίνει από τον γύπο με το πανέρι της γεμάτου λουλούδια είναι η Τζούντι Κίμπαλ, η σύζυγος Το πρωινό σου, αγάπη μου, είναι έτοιμο. Έλα, μην αργείς Όχ, τη μαρμελάδα ξέχασα Κι αυτός που βλέπετε τώρα να κατεβαίνει από την κρεβατοκάμαρα φρέσκος, φρέσκος και ζωηρός είναι ο Τζόρτζ Κίμπαλ, ο σύζυγος Τζόρτζ, ε Τζόρτζ, τι σου συμβαίνει Μανά, ξανάρχεται η Τζούντι Τώρα θα μάθουμε Ελάτε, ας τους ακούσουμε Bye bye, θα τα ξαναπούμε Καλημέρα, Χρυσό μου. Καλημέρα, Τζούντι. Θέλεις τίποτα το ιδιαίτερο για το πρωινό σου, Τζόρτζ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Νομίζω, μάλιστα, πω το καλύτερο που θα είχα να κάνω ιδιαίτερα σήμερα το πρωί θα ήταν να μη βάλω μπουκιά στο στόμα μου. Ευχαριστώ πολύ, Χρυσό μου. Όχι. Είπε τίποτα, αγάπη μου. Ναι, είπα, ή μάλλον δεν είπα. Απλώ έκανα όχη. Γιατί σου συμβαίνει τίποτα. Ναι, με σφάζει πάλι αυτό σου καταραμένο πόνος στο στήθο, αυτό είναι όλο. Α, το πιο πιθανό, πω δεν πρόκειται τίποτα σοβαρό. Τουλάχιστον. Ελπίζω πω δεν πρόκειται για τίποτα σοβαρό. Μακάρι. Ποιο ξέρει. Κάτι τέτοιου σφάκτα είναι πολύ μυστήρι. Μπορεί να στέλνει σαν τηλεγράφημα η φύση για προειδοποίηση. <laughs> Κύριον Κίμπαλ, προσέξτε, η υγεία σα άλλω δεν εγγυόμεθα. Παραμικρά προσεξία και αρχίζουν να σα και η Παρίσια. <laughs> <laughs> Έλα Απ' την ημέρα που παντρευτήκαμε, και ακόμα εδώ είσαι. την πριν πάρω προηγουμένω σνάδει από τον δοκτόρα Μόρι. Ε, ναι, μου πει ότι θα πάρει πάρει το τηλέφωνο του δότορα Μόρι. Τώρα, τον πήρα κι όλα σα. Και εδώ να περάσω οπωσδήποτε να με εξετάσει. Ματζότρων, μόλι βγήκε από την κλινική όπου σε εξετάσανε από την κορυφή ω τα νύχια. Μόλι. Μόλι το λένε οι διόκλειε εβδομάδε. <laughs> Μέσα σε δύο εβδομάδε κανεί μπορεί να πάθει από μαγουλάδε μέχρι πνευμονική συμβόληση και τη βαξίω. Οργανισμό είναι αυτό. Ανοισίε. <laughs> οι αρρώσει δεν ξεφυρών από τη μια μέρα στην άλλη σα να ήταν μανιτάρια. Ναι, αλλά. Ο Δόκτωρ Μόρι δεν μου είπε ακόμα τίποτα για τα το αποτελέσματα του καρδιογραφήματό μου. Γιατί δεν μου είπε τίποτα, σε παρακαλώ, πες μου, γιατί δεν ε, μου είπε ορίστε, τίποτα. Απάντησε, γιατί, γιατί απλούστατα. Το καρδιογράφημα έδειξε ότι δεν έχει απολύτω τίποτα. Λε. Ε, μάλλον. Άμπα, άμπα, α. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο γι' αυτό. Ο Δόκτωρ Μόρι είναι από του γιατρού που κρύβουν τα δυσάρθρα του ασθενεί. Αχ, δεν είχα αυτό το ιατρικό λεξικό, τι περισσότερε φορέ θα ήξερα τι μου συνέβαινε. Τι θα έλεγε, αγάπη μου για μια, -μια φρυγανιά. Ελάφιε, τι γράφει το λεξικό. Τα σκληρά απαγορεύονται. Έλα τώρα, Τζορτζ, μα είσαι στα καλά σου. Τι κακό μπορεί να σου κάνει μια φρυγανιά. Μα μην επιμένεις αγάπη μου, πώ να το κάνουμε. Δεν είσαι γιατρός ε, καλά καλά, καλά. Μην φωνάζει, παιδί μου. Τι τρώω εγώ. Δηλαδή θα φάω κι εγώ μια μικρόλα, το σιδάτσι, να μπορέσω mm. να στα πόδια μου. Δεν ο μισό έχω μείνει πια. Πώ, πώ, Μάντεψε ποιοι Ποιοι χωρίζουν? Οι Τζάκσον. Καλέ, οι Τζάκσον παίρνουν διαζύγιο, το γράφει ο Ρικόρντερ. Σόφερα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οι Τζάκσον παίρνουν... Για ποιοι Τζάκσον είναι αυτοί, δεν μου λες. Ναι, αγάπη μου, αυτοί που μένουν στο παρακάτω τετράγωνο. Δηλαδή, όχι πως και εγώ τους ξέρω προσωπικώς. Ωστόσο το περίμενα. Α, δεν μα θέλει καλαστούνι μου. Δεν του ξέρει στου και το περίμενε στο χωρί σου, είναι στη τιμή μου κύριε. Ε, μα ξέρω πολύ καλά τι λέω αγάπη μου. Το περίμενα γιατί μου το είπε κόρα μπροκύρωξε στο κομματήριο. Mm. Ποιο ξέρει τι να του έκανε τι καημένε τη κυρία Τζάξο ο άνδρα τη. Και γιατί σώνει και καλά τσέκαν κάτι αυτό και να μου το έκανε κάτι. Αυτή. Αποκλείεται. Την είδα μια φορά στο φαρμακείο να ψωνίζει και έμιαζε πολύ συμπαθητική. Mm. Στα μαγαζιά όλε οι γυναίκε μοιάζουν πολύ συμπαθητικέ. Σπίτι τι γίνεται. Αδειο, <laughs> φρυγανιά σου είναι έτοιμη. <laughs> να συνδεύσουμε λίγο βούτυρο. Βούτειρο, τραλάκι. Γιατί. Έχει χολυστερό. <Σι> Αχ, Τζόρτζη, είσαι αδιόρθωτο. Δύο χρόνια πριν ούτε ήξερε τι θα πει Και τώρα δεν περνάει μέρα που να μην αναφέρει αυτή την απέσια λέξη, τουλάχιστον 10 φορέ. Ωραία, όσο θέλει εσύ, αλλά πριν από δύο χρόνια εγώ ανήκα σε άλλη κατηγορία. Δεν είχα πατήσει ακόμα τα 40. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Δεν περνάει μέρα που να μην τα τεινάξουν και μερικοί σε 40, δηλαδή μου, χτυπάξι μου. Βλέπει κάτι θερειά μέχρι και απάνω. Και πρωτού προλάβει να του πει, Πού σου λέβε τα να με βασκαθίζει. Μαθαίνει <Χάζεις> πώ πάει, όλεβε άνθρωπο. Τον, τον φυτέψανε και φύτρωσε και λιγαριά. <χω> <χω> Δεν μου λε. Διαβάζει ποτέ στι νεκρολογίε του Τάγιε. Oh, Πότε. Πάω, κάτσε πολύ αίσθημα. Εγώ το διαβάζω κάθε μέρα. Αφού συνήθισε πια το χέρι μου. Και μόλι πάω, ανοίξω την εφημερίδα. Χραπ, πέφτει κατευθείαν σε σελίδα με τι κηδείε. Και με πιάνει σύγκριο. Μπρου, παντογίδα μου. Ε, <χω> <χω> αφού σε πιάνει σύγκριο, γιατί τι διαβάζει. Ε, τι θέλει να κάνω. Τι είμαι στρούθοκάμιλο. Να χώσω το κεφάλι μου στη ράμα μόλι δω πω υπάρχει κίνδυνο. Παράδειγμα 42 χρόνια ο άνθρωπο παραπονέθηκε μια μέρα για να μπω, να δώσει το στήθο. Ακριβώ όπω και εγώ. Παναγία μου, βάλει το χέρι σου. <laughs> λοιπόν, δεν πέρασαν 15 μέρε και καληόρασαν και τώρα κάνω να ανοίξω την εφημερίδα και τη βλέπω. Τη φωτογραφία του μέσα σε μαύρο πλαίσιο. <laughs> Αμάν! Τι έκανε πάλι ο πόνο. Ποιο πόνο. Ο πυρ. Ποιο πυρκάνε, τι πυρκυρκ. Ο πυρτσόνη, παιδί μου. Ο μου στο κολλάγιο. Ε, τι έπαθε. Τι θέλει να πάθει. Πέθατε. <laughs> Ε, λοιπόν, εδώ είσαστε και εδώ είμαι. δεν θα μείνει σαραντάρις για σαραντάρις, έτσι που πάμε. Άσε, αγάπη μου, θα πάω εγώ να ανοίξω. Το φορέμα από το καθαριστήριο, κυρία Κίμπαλ. Το ετοιμάσαμε στα γρήγορα, ειδικά για εσάς. Το βιαζόσαστε, έτσι, δεν είναι. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ. Ωραίο φόρεμα με την πίστη μου, κυρία Κίμπαλ. Αλλά πιο ωραία είναι αυτή που το φοράει. Άμα το βάλετε, κάντε καμιά βόλτα και για το μαγάρι να ρίξουμε και εμεί τι κλάβε, καμιά ματιά. <ESC'mion> <laughs> <laughs> Μην είναι ήσυχο, Βίτο. Θα περάσω να σου μια καλησπέρα οπωσδήποτε. Καλησπέρα και η κυρία Κίμπαλ. Quello... Εγώ να πηγαίνω <sc> καλύτερα. Καλήσπέρα. Ανοίγεται εδώ <σ> μέσα. <guys> Τζορτ, μου λε, τι έλεγε. Ξεσχολησμένο στο νερό, αυτό λέω. Ποιο καλεό, Βίτο. Έλα τώρα, αυτό είναι παιδί ακόμα. Παιδί, παιδί και μαλίδα που είναι παιδί. Από κάτι τέτοια παιδί να φοβάσει. Παω στο στόχη μου πω με τα γλυκολόγα που λέει αυτό δεν θα έχει αφήσει γυναίκα για γυναίκα στη Για γιονιά <laughs> μου κάτι αγάπη μου να το φορέ απόψε για το θέατρο. <χ> και <χ> δεν το φορά. Δεν ξέρω μου φαίνεται πολύ ανοιξιάτικο. Τι λεσκύ. Για να σα το παιδάκι. Είναι υλικά ε, και ανηξιάκο, βέβαια. Είναι λε. Ναι. Δεν το νομίζω. Για ε, αυτό το νομίζει το τι μέρωτά. Ε, με αρέσει να παίρνω πάντα τη γνώμη σου. Βλέπω πώ την εκτιμάσ. Αγώζ, ελπίζω ότι δεν θα δυσκολεύσουμε να βρούμε ένα εισιτήριο παραπάνω για τον Πέρτ. Το μπέρτ. Ναι. Ξέχασε πω χει καλέ και αυτό το Μαντράχα από την Καλύφια. Από ό,τι θυμάμαι, μάλιστα ο φίλο είναι και κολοσσό τη διανόηση που λένε. Έλα <Κι> ε. ε, τώρα, Τζορ, γιατί είσαι κακός. Θα πολύ. Oh. τι είσαι κακό. Θα διασκεδάσουμε πολύ. Σκέψτε ότι έχουμε αν τον δούμε, απ το κολέγιο, ε. παιδάκι, μόνο, να τον δούμε από το κολέγιο. Ναι, παιδάκι μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε Σόνι και καλά τον καλέσει απόψε. Αφού ήξερα, του είχα βγάλει στη λίγα το θέατρο. Ναι, ναι, αγάπη μου, αλλά ήξερα επίση πολύ καλά ότι ο Καημερούλη Ομπέρτ είναι ολομόναχο εδώ. Και τη μόνη ευγενική χειρονομία που μπορούσα να κάνω όταν μου τηλεφώνησε ήταν να τον καλέσω. Άλλωστε, αγάπη μου, είμαστε κάποτε τόσο καλοί φίλοι. Όχι και είμαστε, τι θα πει ή είμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι καλά, καλά ούτε πώ είναι η φάτσα του. Εσεί όμω πράγματι κάποτε είσαστε και συμμαθητέ και πολύ πολύ. στενή φίλη ή κανολάκι. Μάλλον όχι. Έλα τώρα, Τζορτζ, μην μου πείτε ότι ζηλεύει αναδρομικά. Εγώ, έχω δεν ζηλέψει αυτή τη στέκα του Μπιλιάρδου. Αυτό τον άγχορο άνθρωπο, έγινε λάσο. Όχι περάκι, αλλά με αυτόν τον πόνο που έχω στο στήθο δεν έχω και βγαίνει Γι' αυτό σε παρακαλώ, α μην είμαστε έτσι πολύ θερμοί μαζί του, ε. Ποιο ξέρει, μπορεί να βαρεθεί μετά το. Μετά το φαγητό και να γίνει πίσω στο νοσοκομείο. Στο ξενοδοχείο ξα... ξα... <laughs> θέλω να πω. Α, George, είχα βάλει λίγο νερό στο βραστήρα. Τι θα έλεγε για ένα φιλτζάνι τσάι. Τσάι, mm. ναι, γιατί όχι. Νομίζω πια πω ένα φιλτζάνι τσακάκι του Θεού δεν μπορεί να μου κάνει κακό. Ό,τι αρρώστια και να έχω. Μα επιτέλου, Τζοτζ, κάνει μια προσπάθεια. Γίνεσαι συνεχώ όλο και περισσότερο υποχόνδριο. Υποχόνδριο εγώ. Άκου υποχόνδριο. <laughs> Ελικον έτσι είναι όλε οι γυναίκε. Όσο ο σκλάβο δουλεύει και πέφτουν τα λεφτά στο σπίτι, νταγκαντάγκ, νταγκαντάγκ, νταγκαντάγκ, όλα πάνε μια χαρούλα, ε. όμω η μηχανή κάνει πω κουριάζει λιγάκι και αρχίζει να μην παίρνει όσες τροφές έπρεπε, πριν απαγορεύεται η διαμαρτυρία. Να ακούσατε. Επειδή πω έχω λιγάκι την υγεία μου, γιατί δεν θέλω να μείνει χείρα τόσο νέα, με είπε υποχόνδριο. Υποχάνδριο. Μονάχα όταν θα με δει στο νοσοκομείο, παίζα στο κρεβάτι του πόνου, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει γνώμη για μένα. Το κακό είναι πω όταν φτάσει κανεί σε αυτό το στάδιο, τι περισσότερε φορέ είναι κιόλα πολύ αργά. Τώρα, μεταξύ μα, παιδιά, δεν αισθάνομαι καθόλου καθόλου καλά. Τζορτζ, ε Τζορτζ, με συγχωρείτε, κυρίε μου και κύριοι, εγώ είμαι παλιό Τζίμι. Τζορτζ, βγάλε λοιπόν αυτές τις σκέψεις από τον νους σου Τζορτζ, μα δείτε τι, τι φαντάζεται. Να υπάρχουν στο προσκέφαλο του Τζορτζ Κίμπαλ ειδικέ νοσοκόμε μέρα και νύχτα. Δεν πρέπει ο άρρωστο να μείνει μόνο του ούτε στιγμή. Ραλφ, Ραλφ, πώ είναι. Αχ, λίγο έλειψε να τον χάσουμε τον καλό μα τον Τζορτζ. Oh. Νομίζω όμω πω τελικά θα ζήσει. Oh, ο σιωθεό. Τζοντι, έχει ευθύνε. Αν τον είχε φέρει νωρίτερα σίγουρα θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη φασανία δεν μπορώ να σε καταλάβω, γυναίκα του είσαι όσο και να στο κρυβό ο αυτό αυτός άντρας πως υποφέρει, έπρεπε να το έχεις ανακαλύψει μόνοι σου εγώ φταίω Ραλφ, εγώ φταίω ο καημένος ο Τζόρτζ που ζωή να έχει δεν είναι και τόσο γενέο όσο νομίζεις Πούλεγε πάντοτε για τι αρρώστιε του, αλλά εγώ δεν τον πίστευα και τον έλεγα υποχώμπριο. Υποχώμπριο! Αυτόν τον άνθρωπο που πνέει αυτή τη στιγμή, τα λύσσια! Ευτυχώ που έχει γερό οργανισμό, γιατί οποιοδήποτε άλλο στη θέση του θα ήταν κιόλα. Μακαρίτης. Άχ, oh, γιατί να μην το ακούσω. Ευτυχώ για σένα που δεν πέθανε να το έχει βάρος σε όλη σου τη ζωή. Πρέπει όμως να σου γίνει μάθημα και να παίρνεις στο μέλλον το ζήτημα της υγείας του πολύ στα σοβαρά. Και για να το θυμάσαι, απαιτώ να το διαβάζεις αυτό κάθε μέρα. Τι είναι αυτό. Η σελίδα με τις νεκρολογίες των Times. Ο Ραλφ, σε ευχαριστώ. Μείνε ήσυχος. Και τώρα πότε, πότε θα μπορέσω να τον δω... Τώρα αποκλείεται. Είναι αναρκωμένος πολύ βαριά. Μην ξεχνάς πως τον είχαμε στο χειρουργικό τραπέζι οκτώ ολόκληρες ώρες. Δύο ομάδες γιατρών και πάλι λίγοι είμαστε. Χειρότερη περίπτωση για μουχήξανατήχη από τον γιρότου μακαρίτη του Whiteford. Ο Δρ. Morris. Δρ. Morris, Δρ. Morris, Δρ. Hart, Morris. Αυτός είναι ο Δεν Ωμπερδ! Ναι! Κύριε Λέισον, εγώ νόμιζα πω τον είχες καλέσει για φάη το βράδυ. Πρώτη μου φορά ακούω να καλούν φιλοξενούμενο να πει το γάλακτο. Και ε, του είπα δηλαδή να λιγάκι νωρίτερα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα έρθει από τώρα. Μωρέξι, νόσο Μπερδ! Τζάμπα, φαϊσουλέα, φάμε και το μεσημέρι. Για πανστινό θα μα πέρασε. τι σου καλά, λέω. Αγοράζεται να σου τάξει την εξοχή, κύριε, και έλεγε νομίζω ότι άνοιξε πανδοκείο, κατάλαβε. Τι χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Εδώ χαίρομαι πάρα πολύ. Τσούτη, είσαι πάντα καταπληκτική. Ναι. Λέω καλύτερη από ποτέ πριν. Όχι, εσύ σε μια χαρά. Ω Τσούτη! <laughs> τον θυμάσαι τον Μπέρντι, ε? που σου έλεγα πω θα έρθει. <laughs> Α, ναι, τι κάνει, παιδί μου, καλώ όρισε, <laughs> τι κάνει. Ωραία, <καλά. laughs> Σάντα Χιόνια! Ε? Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, Τζακ! <laughs> Ποιο είναι ο Τζακ? Εγώ είμαι ο Τζόρτζ. Σχέτο Τζόρζ. Πα έχει δίκιο, Τζόρζ! <laughs> <laughs> λοιπόν, πώ φαίνεται το κορίτσι μα. Το κορίτσι σα, ε, μάλλον μα αρέσει. Πάντω ήταν πολύ ευγενικό εκ με καλέσετε τι Ελπίζω να μην θα πολύ νωρί, Ελίζα. Σωπά, δεν φέρετε πίσω. Ακούω νωρί. Δεν πιστεύω να πιεσπροεινό ακόμα, παιδί μου. Πού είσαι Τζούντι, ετοίμασε μερικέ φρύγκανιε για το φιλοξενούμενο μα. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ότι έφαγα ένα καιρό breakfast. Μα γιατί να μα το κάνει σε αυτό, βρε παιδάκι μου. Ήταν ανάγκη να ξυπνήσει από τα άγρια μεσάνι τα γεννάρια σφαγωμένο. Πολύ ωραίο σπιτάκι, πραγματικά κοκλίστικό. Ναι. Πόσα εκτάρια έχετε. Α ειλικρινά δεν ξέρω. Πόσα εκτάρια έχουμε, George. Έχουμε μισό παρακάτι. Μόνο Μόνο. <laughs> δηλαδή, <laughs> από όταν δεν έχετε πρόβατα, γελάδια, γουρούνια και κότε, σα φτάνει και ασπερσέβη. <laughs> Αυτό λέω κι εγώ. <laughs> λοιπόν, Μπερτ, μοιάζει πολύ νεότερο από ό,τι σε περίμενα. Mm. Μα είσαι μια χαρά. Από σωματική άποψη αισθάνομαι περίφημα. Παίζω πολύ τένι και βόραιη και όχι να το πενευτώ δηλαδή, αλλά είμαι και πρωταθ στα μια μικριρίδη στην Καλύφια και μου έτσι βρο ευκαιρία πηδάω στο αεροπλάκι μου και σε μια ρωνάμε εκεί. Με περιμένει βενζίνά που θα στη βεράντα του μπάντα που έχτίσει και αρχίζω να σκίζω τα κύματα. Σπουδέω! Το συμβουλέ του είναι ένα και ένα να σε κρατάει σε φόρμα. Ευχαριστώ πολύ μπερ. Πολύ θεόλα και εγώ να σκίζω τα κύματα. Η μόνη δυσκολία είναι πω δεν μπορεί πουλάνε ελληνεί στα μέρη μα για δεν έχουμε μεγάλη. Κρήμα. Κρήμα. Και δεν μιλισμ, με τι ασχολήσει. Με τα πετρέλα. Με τα πετρέλα! Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα δουλειά. Ενδιαφέροσα δεν λέει τίποτα. Είναι καταπληκτική! Και πληρώνει πολύ λιγότερο φόρο από όλε τι άλλε. Ναι. Η κυβέρνηση σε αφήνει να βάλει τα πρώτα 27,5% καθαρά στην τσέπη σου. Εγώ το είπα και το ξαναλέω. Όσοι κάθονται και χολοσκάνε που δεν έχουν λεφτά, να έρθουν να δουλεύουν στα πετρέλαια στη Δύση. Να διάσχουν να δει όλε τι Ανατολικέ Πολιτείε, να μαζευτούμε όλε τι Καλιφόρνια, στο γομό σου να πόδισε και να πίνουμε μπενζίνα. Ωραία θεωρία, φίλε μου. <laughs> <laughs> Βρε <πώς τα> λέει! <laughs> Μα την πίστη μου, Τζακ, έχει μεγάλη πλάκα. À, πάψα, να με ξεβαστεί, χρυσέ μου, τι σου με τον Τζακ, Είμαι ο Τζόρτζ, είπαμε. Ναι, έχει δίκιο. Yeah. Και δεν μου λέει Τζα. Τζόρτζ. Εσύ που δουλεύει. Στην ηλεκτρική yeah. εταιρεία. Ωραία, μπράβο. Yeah. Και είσαι απ τους από απ του αποκάτω. Τι! Μα μην ήταν μπροστά, έχει δίκιο. Θα σου λέω εγώ από του αποκάτω. Τι! αγάπη μου, τι είπα άνθρωπο. Σα χλαμάρισα. Τι είπα. Το ρώτησε να νίκει στη διοίκηση ή στο κατώτερο προσωπικό. Έτσι, μιλά βρεξε Ούτε στη διήγηση ανήκει στο κατόρτρο προσωπικό. Στη μέση με εγώ. <laughs> <laughs> λοιπόν, Μπερμπ, είμαι πολύ περίεργη να μάθω πώ μα ανακάλυψε. Εντερόσυχία. Μπέρτε στον πάρ του Wόλder Φαστόρια και πέφτα πάνω σε ποιο. Σε πιώνε. Στον <laughs> dead bar! Ε, ε. <laughs> Άρχισε να πουλέσαι πω ήταν φυσικό να κουβεντιάζουμε και την παλιωπαρέα στο κολέγιο. <laughs> <laughs> και κουβέντα <laughs> <laughs> στην κουβέντα, το ρώτησε. Όπω επίση ήταν φυσικό. Τότε λοιπόν, μου λέει ο τέντο ότι είχε σπανερθεί έναν τίποτα από το κολέγιο. Ποιον του κάνω εγώ, το Τζόρντ Κύμπαν μου λέει εκεί, να μισώ να κάνω βήμα λίγο έλλειψε Απ' την καρέκλα, μόλι τ' mm. τον Τζο Κίμπαλ. <laughs> <laughs> τι κέλα, παιδι μου, δεν με δεν ήθελα να <laughs> σε προσβάλλω, Τζάκη. Κράση του Τζάκη να πάρω διάφορο επιτέλου. Ε, δεν έχει δίκιο. <laughs> Θέλω να πω δηλαδή πω καθώ η Τζούτι έβγαινε κάθε χρόνο βασίλιστα τη ομορφιά στο κολέγιο, φανταζόμουν πω θα παντρευόταν κανένα σαν τον Πολ Γιούμαν ή έφτασαν τον Γκάρι Ε, τι να κάνουμε, δεν άδειε βλέψει τον Γκάρι Γκραντ και παντρευχε μέναν. Και νομίζω πω έκανε πολύ καλά. <laughs> και εγώ το ίδιο νομίζω. Ευχαριστώ πολύ καλοσύνη σα, παιδιά μου. Και δεν μου να Μπ Πότε; Πόσο αυτό, έλα τώρα, Δεν δε σε πιστεύω. Πάντα σε τριγυρίζαμε γυναίκες. Αν θες να ξέρεις, Τζούντι, mm -hmm. εσύ κυρίως φταίς που δεν παντρεύτηκα. Εγώ, ε, ε, γιατί. Εσύ, όταν με έκανες πέρα, το πήρα απόφαση να μην ξαναδημιουργήσω σοβαρό δεσμό σ' όλη μου τη ζωή. Αχ, μη το λες. Εγώ σε έκανα πέρα. Εσύ δεν είπε ότι θα πας στη Νότια Αμερική και ότι θα γύριζε ένα χρόνο και ούτε ξαναφάνηκε. Ξεχνά τα καυτά γράμματα που σου στείλανε. Θυμάσαι τα λόγια που σου έγραφα. Πότε. Λατρεμένο μου κουνελάκι. Πάθο του πόφου μου. Κουράνια ναι. ντα. Δεν σου ζήτησα να έρθει στη Βραζιλία να παντρευτούμε. Αχ, να ξέρει τι αναστάτωση μου φερεκίνωσε στο γράμμα. Εγώ πέθανα με την επιθυμία μου να έρθανα να σε βρω. Αλλά η γονεί μου ούτε ήθελαν να το ακούσουν. Ψυχή τους. Αφού να φανταστεί ότι έκλεγα έναν ολόκληρο Mm. Μου λες αλήθεια, να το πιστέψω <laughs> Θέλω το ορκίζομαι, στην υγεία του Τζόρτζ mm. Τι έπρεπε αγάπη μου, <laughs> <Λστός>. <laughs> <laughs> Σε παρακαλώ πολύ να πάψω να στην υγεία μου Για ψιλουπίδιμα στην υγεία του George. Εγώ είμαι τους που <laughs> <αρίστε μας. laughs> Ελπίζω να μην έχει τίποτα σοβαρό Όχι μην ανησυχείς Μπέρτα, ένα συνηθισμένο πονάκι ah. που ο γιατρός. Ο γιατρός. Ah, Δεν το, ξέρεις, το Με το στο γιατρό. <laughs> <laughs> <laughs> Δεν είναι και τη ούτω. Αχ, δεν θα φάει. Θα φύγει η Έλα, α εντάξει, είσαι τώρα. Πάλι. Ωραία. Λοιπόν, George, ε, λέω όσο να έρθει ο γιατρό και θα σε εξετάζει, να πεταχτώ μέχρι τα μαγαζιά να κάνω μερικά ψώνια. Να πάτσε. Μήπω θέλετε τίποτα το ιδιαίτερο για το φαγητό σα, Ωμπά, εγώ τρώω ό,τι να είναι. Εντάξει. Εσύ, George. Πάρτο το φτινό σε μένα, σα παρακαλώ. Όχι. Όριστε μα. να έρθει μαζί μου. Αν θα λέει, μαζί σου, έρχομαι και στη γη του <laughs> <laughs> Εί, δεν πιστεύω να ζηλεύει. Ε, Τι <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> του τώρα. Ακουτζάκ, μετάραξε τα Τζάκ, ούτε σκύλος να μούνε. Με σύγχυσε ο Ηλίθιος. Να, με βγες πάλι αυτός ο καταραμένος πόνος στο στήδος. Δε λέει να μου περάσει για να δούμε τι λέει το ιατρικό λεξικό. Άγγινα παικτόρης, μυϊκός σπασμός της θητικής κοιλότητος συνοδευόμενος συνήθως υποκαρδιακών διαταραχών ενίοτε αποβαίνει μοιραίος. Δεν εμπιτρέπεται να τυπώνω κάτι τέτοια. Ακόμα αποβαίνει μοιραίος. Αυτό κοψωχολιάζα από μηχανή, όχι άνθρωπο. Και μάλιστα άρρωστο. Αυτός είναι ο γιατρούλης μου. Συνθηματικό. Καλημέρα, γιατρούλη μου. Καλημέρα, Ραλφ. Καλημέρα, Άγιε Σώστη μου. Έλα. Είναι μόλι 11 η ώρα και αυτή είναι η 8η επίσκεψη που κάνω. Σε λίγο δεν θα μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Θα σου δώσω κάτι να πιει τώρα, Το εσύ. μόνο που θέλω είναι να ξεκουραστώ λιγάκι. Τι στο διάλο μου ήρθε να πάω να γίνω παθολόγο και δεν διάλεγα κι εγώ μια ειδικότητα να μπορώ να ξυπνάω το πρωί σαν άνθρωπο. Έχει ακούσει ποτέ σου κανένα οτορινολαριγκολόγο ή κανένα νευρολόγο να τον ξυπνάνε στι 5 το πρωί. Αυτοί φίλε μου έχουν ωράριο εργασία όμοιο με του τραπεζίτε. Και το ίδιο. Ναι, ε, πιέστο, πιέστο. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου, Ραλφ. Ε, που λε, Ραλφ, έχω ένα μπόνου στο τίθο. Άσε πια του και... ακτινολόγου. Ξέρω έναν που κοροϊδεύει τον κόσμο με κάτι φωτεινά γλωμπάκια που αναβοσβήνουνε και κάτι κουδουνάκια που χτυπάνε γκλίν γκλίν και έχτισε τελευταία μια κλινική 200.000 δολάρια, παρακαλώ. Κάθε γκλίν και δολάριο. Όπω φαντάζομαι τι γκλίνική θα είναι αυτή. Ε, που λε, Ραλφ, έχω ένα μπόνου στο τίθο, χρυσό μου. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε. άσε να ξαποστάσω πρώτα λιγάκι. Ευτυχώ που το Σαββατοκύριακο θα πάω για ψάρεμα, Μα με κάλεσε στο κότερό του ένα φίλο γαστροεντερολόγο. Πολλά λεφτά, Τζόρτζ. Πολλά λεφτά, Τζόρτζ. Καλά, και θα, θα ανοιχθείτε στα, στα βαθιά ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Ε, δεν θα πάμε και πολύ μακριά, καμιά 40 μίλια από τη βαλτική. Λίγο το είχε εσύ 40 μίλια. Ε. Δεν λέω άνθρωπο, εσύ να πάει να ξεκουραστεί. Αυτό όμω δεν είναι λόγο να πα να, να, να, να, να χαθείτε με στον ωκεανό και σε χρειαστεί κανένα ασθενή. Ε, καμιά περίπτωση ανάγκη. Δεν βαριέσαι. Α, όχι δεν βαριέμαι. Ραπέζομαι και πολύ μάλιστα. Πιστός στον όργο του υποκράτου, πρέπει να βρίσκεσαι στο προσκέφαλο των ασθενών σου, ει πρώτην Ζήτηση. Άκουσε με Τζορ και μη φωνάζει. Οι 90% αρρώστου μου δεν έχουν τίποτα απολύτω. Οι 5% που έχουν κάτι σοβαρό, του θέλουν σε έναν ειδικό. Στομαχολόγο, φυματιολόγο, καρκινολόγο, καρδιολόγο Καρδι... και ούτω καθεξή. Καρδιολόγο. Όσο για του υπόλοιπου 5% αυτοί είναι ξεγραμμένοι έτσι κι αλλιώ. Μουραβοκλητώσαμε από αυτού, ωραία λε. Τέλο πάντων, τέλο πάντων. Εσέναν, τι Τι μου συμβαίνει, αλφαγόρι μου, έχω αυτό το π να, εδώ ακριβώ, εδώ. Μόλι το πιέζω, με τρελαίνει. Καλά σου κάνει, μην το πιέζει. <coughs> και δεν μου λε, είναι βαθύ πόνο, οξύ ή στριφτό ε, ε. Είναι βα, βαθύ οξύ τριφτό και από τα τρία. Αποκλείεται, για πιέσαι να δούμε. Μια στιγμή να τώρα ήταν πιο πολύ ο βιδωτός Σε ξυπνάει τις νύχτες Πού να ξέρω, αφού δεν κοιμάμαι Δεν κοιμάσαι, σκοτούρες, ε Τις σκοτούρες, γιατρέ μου, σκοτούρα, ο πόνος <laughs> Για να σε ακούσουμε λιγάκι τι λες Να είναι Να είναι τίποτα σοβαρό. Θα δούμε. Δηλαδή, εγώ νομίζω πω δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά καταλαβαίνει. Ανησυχεί αυτή η καημένη η γυναίκα mm -hmm. που σα νοηθεί. Να ξεκουμπόσω mm -hmm. το, mm -hmm. το, το mm -hmm. γυλαίκο μια στιγμή. Να βγάλω και το κάμισό μου. Εγώ τη λέω, παιδάκι μου, δεν τρέπε να κάνει έτσι. Αυτή το χαβάτι, να σε δύο γιατρό, να σε δύο γιατρό. Να σε δύο γιατρός Για yeah, yeah. yeah, πάρε να βαθιά να τα mm -hmm. βγάλω. Όχι φυραξέτα. <laughs> Πάλι βαθιά να πνοεί. Γιατί πάλι; Αφού πήραμε; Άλλη μία αλλη. μια α, α, α, α, α, Από αποδω θα το προσέξει γιατρέ μου, πολύ είναι η καρδούλα μου, ξέρεις, είναι πραγματικά λογική. Θα προσέξω. έλ, έλ. Σκιατρέ μου. Τέλος, κουμπός. Θα κουμποθώ. Α, α, από πίσω δεν θα μακάουσες γιατρέ μου. Αχ δεν είμαι καλά παντού μου. με κουμπώνει γρήγορα, γρήγορα. Γιατρέμο, δεν μου λε, είναι, είναι, είναι σοβαρό το πράγμα. Τι να πω τη γυναίκα μου. Για ποιο πράγμα. Για αυτό τον πόνο στο σκύλο. Επιστημονικό, αυτή η ασθένεια που έχω, πώ ονομάζεται γιατρέμο. Είναι μια μορφή δυσπεψία. Ε? Ορίστε, θα παίρνει από αυτά τα χαπάκια ένα πριν από κάθε γεύμα και ένα πρωτού ύπνο. Καλά, και, και αν με ρωτήσει η γυναίκα μου, τι είδου χαπάκια θα τη πω πώ είναι αυτά. ό,τι να σου πω δεν θα το καταλάβετε ούτε εσύ ούτε εκείνη. Πε ότι είναι από τα καλά. Όχι, από τα καλά. Δε θέλει να μου το πει. Τη καρδιά θα είναι μου. Καλά για τρέμι, θα, θα τη το πω. <χι> Αλήθεια για και το θυμήθηκα. Τι, να μην το είναι. ξεχάσω. Δεν μου λες τι, τι απέγινε εκείνο το καρδιογράφημά μου. Ε, τι θες να πω,γενά. Ε, τι, τι θέλω να πω,γενά. Τι, τι ψάρια πιάσαμε. Α, δεν ξέρω. Θα μας πει τα το αποτελέσματα τον Δόκτωρ Πέτερσεν σε καμιά εβδομάδα. Καλά, καλά. Δεν δε βιάζει το πράγμα, αλλά επειδή είμαστε σε 15 μέρε και έχουν περάσει 16 .30. Γι' αυτό Τι θέλεις να κάνω, Ο Δόκτωρ Πέτερσεν είναι πολύ απασχολημένος Ο μεγαλύτερος καρδιολόγος σε όλη την περιοχή. Χρυσορυχείο το ιατρείο του. Δηλαδή για τρέμον να με ρωτήσει η γυναίκα, μου να τη πω δεν πρόκειται για τίποτα σοβαρό, για να μην ανησυχεί και μενούλα κατά τα άλλα. σου είναι ναι. μια χαρά. Μακάρι όλοι μου η άρρωστοι να έχουν τη δική σου την υγεία. Μιλώντα μεταξύ μα δηλαδή και όχι επαγγελματικά, γιατί αλλιώ θα χαψοφίσει τι πίνου. Ναι, ναι, για τρέμον. Δηλαδή για να καταλήγουμε. Γιατρού, λίγο νομίζει ότι παρόλο αυτό το πόνο στο στήθο μπορώ να ζήσω έτσι να πούμε μια, μια ομαλή ζωή. Είπαμε ναι, φτάνει να παίρνει τα χαπάκια που σου έδωσα. Πήγαινε να πάρει αμέσω το πρώτο με ένα ποτήρι νερό. Μα... Γιατρέ, γιατί με στέλνει να το πάρω αμέσω. Παναγιά μου, δεν είμαι καλά. Επίγειο το πράγμα, ε. Πάρ το Όχι. όποτε θέλει, δεν παίζει κανένα ρόλο. Όχι, θα το πάρω αμέσω. Αλήθεια, <laughs> γιατρέ, να, να πάρω δυο για καλύτερα. <laughs> <laughs> πάρω όσα θέλεις. <laughs> το δόκτωρα Πέτερσεν. Ο δόκτορ Μόρις Αλό, Πέτρσεν εσύ, Μόρις εδώ ε, Ευχαριστώ επίσης Άκου Πέτρσεν, σε λίγο θα πω να δω έναν αρρωστό μου Το Βίλιαμ Γκάλαχερ Άκριβώς, Βίλιαμ Γκάλαχερ Εκείνο το γεροντάκι από το Ιόγκερς Δεν θέλω να σε πιέσω, αλλά θα λείψω κανένα δυο μέρες Και αναρωτιέμαι αν έχει ετοιμάσει τα αποτελέσματα του καρδιογραφήματος Α, Για μένα ρωτάει Α, Μη μου πει, Μπα τον καψούρι ε. Τι μπορώ να του κάνω, ε, θα του δώσω μερικά χαπάκια να του μαλακώσω τουλάχιστον τον πόνο στο στήθος Έτσι είναι, άμα η τρόμπα ξεχαρβαλωθεί μόνον ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του Και ακούω, Παναγέ μου Δηλαδή, εσύ πόσο καιρό ζωή του δίνεις ε. Δυο, τρεις βδομάδες <ΛΣ> Κατάλαβα Τι θα κάνω, σου είπα φεύγω, πάω για ψάρεμα <laughs> άνθρωπος είμαι και εγώ χρειάζεται να το ρίχνω έξω τουλάχιστον μια φορά το μήνα Γεια σου Πέτερσεν. τι Φυσικά δεν θα του το πω δε, σωστά σωστά, καλύτερα να μην το ξέρει Γεια σου Πέτρσε, καλό Σαββατοκύριακο Ε, δε μου λες γιατρέ Τι είναι ε, ε, Εξεκολουθείς να επιμένεις να θέλεις να πάρω αυτά τα, τα χαπάκια Ναι, θα σου κάνουν καλό, θα σου μαλακώσουν τον πόνο στο στήθος και τώρα πρέπει να πηγαίνω. Έχω ακόμα δύο επισκέψεις να κάνω στο μεσημέρι. Γεια σιγά Ραλφ, γεια σε παρακαλώ Τι είναι. Μπορώ να σου κάνω μια θεωρητική ερώτηση Σε ακούω Ας υποθέσουμε γιατρέ μου ότι έχει έναν άρρωστο που δεν του μένει πια πολύ καιρό ζωής ας πούμε δυο-τρεις εβδομάδες Θα του αλέγεις στην αλήθεια. Εξαρτάσεις. Θα σου στασω όχια Ραλφ Θέλω να μου απαντήσει θετικά. Θα του την έλεγε ναι ή όχι. Ανάλογα με την περίπτωση. Εάν, να πούμε, ο Περιού ο λόγο είχε τακτοποιημένε όλε τι εκκρεμότητε διαθήκη γραμμένη στο συμβολιογράφο, ασφαλεία και πληρωμένη κτλ. κτλ., δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην του το έλεγα. Και αν υποθέσουμε ότι ο Περιού ο λόγο ήταν ένα καλό φίλο, όπω εγώ. Με τακτοποιημένε όλε τι εκκρεμότητε, διαθήκης ναι. του συμβολιογράφου, ασφαλεία ναι. ζωή πληρωμένη κτλ. Ακριβώς, Ακριβώς, Ακριβώς για τρέμον, ναι. Εσέναν ειδικά δεν θα σου το έλεγα. Οχ. Άλλο τίποτα, Γιώργο. Όχι, δεν χρειάζεται άλλο, για Νομίζω πω κατάλαβα. Ευχαριστώ. Πάει καλά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, για Θα σε δω στην εκκλησία. Τι, τι είπε. Εκκλησία, είπε. Αναγιά μου, βάλω το χέρι σου. Ε, φυσικά, πού αλλού. Στην εκκλησία. Hey! Θα ήθελα τον οδηγό τη τηγική που τον έχει. Ναι, εκεί δεν πάρουν. Α ωραία. Ανάλου. Μόλι γύρισα από σταθμό. Έβγελουμε το τρένω, παναδική τη μητέρα τη. Ξέρει και ο Τζόρ, αύριο ο χώρο τη λέξη και για πρώτη φορά μέσα δέκα χρόνια θα είμαστε τέσσερι μα παρέα. Α! Α! Πάλι δεν το ξεχάσω. Ο Χάρη ομίλ, ειδοποίησα πω θα μα περιμένουν στο γήπεδο του γλφου γυριακή στι 10. Ναι. Δεν ξέρω πώ νιώθεση, μα εγώ νομίζω Τζόρ πω εσύ, μα εγω νομιζω τζορ πω βρισκουμε σε πάρα πολύ στην φόρμα. Θα του το πάρουμε το παιχνίδι οπωσδήποτε. Λοιπόν, Τζόρ, έπρεπε να δει κάτι μπαλιέ που έκανα χθε. Δηνώμε στο Hey! Τι κάνει εκεί, Τρώω! Α, α, α, α, α, όλα και ο Τζορτζ. Έχω σε θέλω για γείτονα. Δεν μου λε, παρακαλώ. Ξέρει τι χολυστερόλια κατεβάζει με αυτό το βούτυρο. Μ. Σήμερα πρέπει να προσέχει κανεί και την παραμικρή που διαβάζει στο στόμα του. Ότι και να φας είναι γεμάτο ορσενικό, την και να στεώσει, άλλο. τι σου Είμαι. σε πολύ Δε θα πρέπει να μανιωθεί στη γειτονιά. πως λοιπόν, πρόκειται να γίνει πόλεμος. Όχι, κάτσε εδώ. Αφού νιώμα να το δυσάρεστο. Άρνολτ, θυμάσαι που παραπονιέμαι καθετό σου για ένα πονάκι στο στήθο. Α, εννοείς η ε. δεν είναι δυσπεψία, Άρνολτ. Αλλά εννοείται Το κλείνω το μαγαζί, Άρνολτ. Βάζω λουκέτο. Ποιο μαγαζί, μου δίνει, δεν μου δίνει δυο εβδομάδε ζωή ακόμα. Μάιστα! Όχι, όχι, δεν παρεξητεύει τα αυτιά μου. Και όμως είναι αλήθεια. Τι δεν πάει καλά, Τζόρτζ, Το ρολόι Τι, Τάκ, Τικ, Τάκ, Τικ, Τάκ, Τικ, Τικ, Τικ, Τικ, Τικ, Τικ, Τικ, Τικ, Τικ, Ωπλα πρώτα, Αν να πεθάνει, θα έπρεπε κάτι να κάνεις! Δηλαδή! Μα ξέρω κι εγώ! Να ξάπλωση τουλάχιστον το κραβάτι, όχι τον Να αποταμιεύσει ε, δυνάμει για να αντιμετωπίσει Με το πίσω θα... <Τι> <Τι <Τι με, με δεν ξέρω τι λέω. Να να απόλυτο Τι λέω, ξεκά, πόλητο, δίκτυνο, ο ο ο Θεμός, ο Θεμός. Δεν ξέρω, να μου ήρθε τόσο ξαφνικό. Πόσο χρόνο είσαι, Σαράντα μηνών, τώρα μπαίνω εννιά. Σαράντα και οκτώ Τόσο περίπου με κι εγώ. Μωρή, Τζόρτζ. Κάθομαι και σκέφτομαι τον εαυτό μου τώρα. Ενώ εσύ πρόκειται να πεθά. Ποτέ τι κάθομαι και λέω τώρα. Τον σε παρακαλώ. Μπορώ να έχω ένα ουίσκι. Και θα πιο μάλιστα κι εγώ ένα μαζί σου. Δεν μου λε, παρακαλώ, Τζόρτζ. Πώ θα το πει στη Τζούντι. Στην Τζούντι, Δεν πολύ τίποτα. Δεν θα το Την Τζούντι, θα αρχίσει να κλαίει, θα χάμω. βέβαια. πω δεν πιστεύω να παρξήσει τα νότια μου, Τζόρτζ. τώρα. πατρέπεσαι, διάβεσαι, Πάρτο. ευχαριστώ, Τζόρτζ. Την σου, Τζόρτζ. <laughs> Τζόρτζ, παρακαλώ, Μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Όχι μόνο σε αλλά σαν, σαν ο καλύτερο φίλο. Δε, δεν το σκέφτηκα ακόμα. τα στο βρήκα. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για μένα, Arnold. Ωραία, το και έγινε. Να επιμεληθεί λεπτομέρειε, oh, oh, oh. τώρα, oh, τώρα okay. δεν και αν δεν είσαι κάποιο άλλο, σίγουρα οι εργολάβοι και οι δύο θα τις φάνε τη μισή ασφάλεια. Έχω το λόγο σου ότι θα τα λάβει αυτό το πράγμα. Ναι, μεν ήσυχο, Ζόλτ. Θα σου κάνω τη μεγαλοπρεπέστερη κηδεία. Με, με, με, με τα λιγότερα έξοδα. Να είσαι καλά. <laughs> Επίση θα χρειαστεί ίσω να πουλήσει μερικά πράγματα που θα είναι πια άχρηστα. Έχει νου, σε παρακαλώ μην στα παλιατζίδες για ένα κομμάτι ψωμί. <laughs> ναι, μεν ήσυχο, Ζόλτ. Η ρουή και εγώ θα την προσέχουμε σαν αδελφοί μα. Καταλαβαίνει, Άρνολντ. Δεν φταίνε οι γυναίκε μα. Εμεί φταίνε. Δεν παίρνουμε βλέψει ποτέ τον κόπο να τι προετοιμάσουμε ώστε να γίνουν μια μέρα αυτάρκη, αθληλογικέ και πρακτικέ χείρε. Ναι, που να πάρω διάβολο, αυτό ξέρουμε. Πω ό,τι και να γίνει, αυτέ θα μα άψουν. Δεν το λέω εγώ. Οι στατιστικέ το λένε. Οι χείρε λέει είναι δεκαπλάσιε από του χείρου. Αντί λοιπόν τι πηγαίνουμε στα θέατρα, στα κέντρα, στα πάρτι, θα ήταν καλύτερα να τι στέλνουμε σε νυχτερινά σχολεία να μάθουν γράμματα. <Ρι> Ήρθες αγάπη μου, ντζουτάκι μου Έλα Τζορς καλά, γιατί με φυλάσεις έτσι, τι έπαθες Πώς πάνε τα πράγματα Ποια πράγματα, πώς να πάνε καλά, πολύ καλά Πάνε καλά, γιατί πολύ καλά, παραγείτε μας Τι όντσε, πάρα καλά, είσαι με Τζορς, ντροπή Γλυκό μου, εσύ, χρυσό Τζορτ, ο Μπέρτιν στον στον ήλιο κάτω από το δεν πας κι εσύ. Όχι, Αμάν, όχι, Παρίσι εγώ, παρακαλώ. Τι αγάπη μου, πήγαινε, είναι τόσο όμορφο. Από τώρα, στο Κυπαρίσι. Α, τι Έφυγε εντάξει Ρουθ. Ναι, έφυγε, σήμερα το πρωί. Είσαι καλά, είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι. τι με Ακόμα δεν να Μπορείς να μένα; εμένα, για οτιδήποτε Κατάλαβα, καταπούω όλα στη ρούθη μόλις γυρίσει, το λέω Γιουρή, θέλω να σου πω πως μόνο ένα φράξι μας χωρίζει μακκούς Ε, πως ακούω, όλα αυτά είμαι Τώρα με χρειαστεί το παραμικρό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 Έπρεπε να ρωτήσω ότι πάθατε και οι δυο σα και τα κοπανίσατε πρωί-πρωί. Ε εγώ απόλυτο τίποτα. Απλώ πια το ποτηράκι να κρατήσω την τροφιά του άρω. Ομολογώ, Τζόρζο, ότι δεν σε καταλαβαίνω. Δεν τρω το βούτυρο, τόσο σου σουίσκι. Α, δεν μου λε τι έγινε, ήρθε ο γιατρό. Ε ναι, ναι. Ωραία. Ωραία, και τι σου είπε ότι έχει. Ο τίποτα, τίποτα. Δυσκπεψία. Pues βλέπει τι σου έλεγε. Δεν μου το έλεγε. Ε, βλέπει ότι αγάπη μου. Πάντα έχει δίκιο, αγάπη. Μου υπόσχεσαι λοιπόν ότι θα πάψει να παραπονιέσαι. Σε αγαπώ, Μωρό, μου το ξέρει, σε αγαπώ. Δεν το θυμάσαι όλη τη ζωή, αυτό που σου λέω. Αγάπη. Μου υπόσχεσαι όμω ότι δεν θα ξαναπκίσει ποτέ το πρωί. Σου δίνω το λόγο, Αχ, Αγνιόρτζ, όταν δεν παραπονιέσαι για πόνου και για σφάχτε, είσαι ο γλυκύτερο άντρα του κόσμου. Σε λίγο θα πάψω να παραπονιέμαι. Μια και καλή. Ναι, αγάπη μου, και θα δει τι όμορφα που θα είναι όλα. Πέρα για το χέρι σου. Τζο, yeah. ε, ξέχασα να σου πω. Τώρα που πέρναγα από το Βενζινάδικο, yeah. ο Τζορ μου έδωσε επίση αυτή την επιταγή γιατί είχα γράψει λέει λάθο το ποσό. Yeah. Ο λογαριασμό μα ήταν ε, ε, 45 δολάρια και 68 και εγώ του έγραψα 78,60. Ούτε ξέρω πώ μου ξέφυγε κάτι τέτοιο. Όχι. Yeah. Δεν yeah. Εσύ δεν έχει γράψει τα πέρα με το 860. Τι έχω γράψει. Έχει γράψει 7.860 δολάρια. Βέβαια, hey, oh. εσύ είσαι καταστροφή, παιδί μου. Εσύ αντί να πληρώσει τη βενζίνα μα, έγραψε τον αριθμό κυκλοφορής στο αυτοκίνητο μα. Oh, oh. <laughs> Ωρε, μπράβο, αφιερειμάδα. Τζάντι, Τζούντι, εδώ, μη φέρεις, παρακαλώ, κάτσε. Τι θέλει. Έχω να σου μιλήσω. Εγορίστε, ακούω. Τι θα αλλάξει, Τζούντι μου, αν σου πρότεινα να σε στείλω σε νυκτερινό σχολείο. Τι <laughs> Εγώ σε νυχτερινό σχολείο. Είναι μόνο δύο φορέ τη δομάδα θα πα να μάθει μερικά πράγματα για βιβλιοθηκάριου <laughs> ή λίγα λογιστικά. <laughs> τι σημαίνει απόσβεση τακτικού Η <laughs> λογαριασμοί τάξεω. Δεν μου λε, εσύ τα ξέρει αυτά. Εγώ τα ξέρω. <laughs> ναι, ωραία. Τότε τι χρειάζεται να ξέρουμε και οι δυο μας τα ίδια πράγματα. Αχ, θα σου χρειαστούμε να τα μάθει παιδιά για σένα. Έλα. Ζάσε με, <laughs> σε παρακαλώ. Άσε με, γιατί με την, α, αυτή που την απόσβεση, πώ την είπε, θα μείνουμε χωρί φα. Και έχω και ξένο άνθρωπο. <laughs> Καλά, εντάξει, α αφήσουμε την απόσβεση την πάντα. Έλα να κουβεντιάσουμε για τα ψώνια που έκανε σήμερα. Πε μου σε παρακαλώ πολύ τι αγόρασε για φαγητό. φαγ Σκοτολέτε στη ρίζα, μπο. Πόσο σου χρεώσαν τις κοτολέτες στο κιλό, Ε, Πού θες να ξέρω, αγάπη μου, αφού τα πληρώνω όλα μαζεμένα. Τι, Και αν σε κλέψαν στο λογαριασμό, Τι, Όταν έσυκανε τέτοιε ερωτήσει, θα πει κάτι συμβαίνει. Δεν μου λες, τι έγινε. Μήπω σε διώξανε απ' τη δουλειά σου. Όχι, παιδάκι, δεν με, με τη δουλειά μου. καμία σχέση με τη δουλειά. είναι θέμα δεν ξέρω τι αγάπη μου, αλλά με νου πα, παπα, δεν θα τα καταφέρει μόνη τη αυτή. Θα χάσει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Να σκέπτομαι την κηδεία μου, να σκέπτομαι κι αυτήν τώρα. Μόρι mm. <laughs> κάτι ξέραν οι Ινδί που όταν πέθαινε ο σύζυγο, σκέγανε μαζί με το πτώμα του και τη χείρα του. Mm. <laughs> ούτε σκοτούρε, ούτε ανησυχίε για το μέλλον. κι κακόμυρα η Τζούντι, τι θα πω μονάχη, τι όσο το φαντάζομαι, μου έρχεται σαν ντρέλα. σκεφτείτε να καταδύσει να ζητιανεύει στους δρόμους Και να φίλη μου, που η Τζούντι, στη φαντασία του Τζόρτζ δειμένη στα κουρέλια, ζητιανεύει με εύσχημο τρόπο πουλώντα. Πάρτε κανένα μολυβάκι, καλοί μου άνθρωποι. Πάρτε κανένα μολύβι, καλέ μου, κύριε. Καλά, καλά, θα πάρω. Δε μου λε, εσύ δεν είσαι η χείρα του Τζορτζ Κίμπαλ. Εγώ είμαι που να μην ήμουνα. Και πουλά μολύβια μπροστά στο Carnegie Hall. Ε, τι να κάνω, πρέπει να φάω κι εγώ η καημενούλα. Βρέτη δυστυχισμένη. Πάει καλά, θα σου πάρω μερικά μολύβια. Πόσο τα πουλάς? 25 cents τα έξι. Τόσο φτηνά. Στα περίπτωρα τα πουλάνε 5 cents το κομμάτι. Το ξέρω. Από κει τα αγοράζω. Τα αγοράζει 5 cents το κομμάτι και τα πουλάς 25 cents τα έξι. Ε, τι να κάνω. Και αυτά τα λίγα που βγάζω πάλι καλά είναι. Μα δε βγάζεις ούτε ένα cents. Αντίθετα, κάθε φορά που πουλάς έξι μολύβια, χάνεις και 5 cents από την τσέπη σου. Λες παλικάρι μου. Δεν το λέω εγώ. Έτσι είναι. Πρέπει να τα πουλάς δέκα σέντς το ένα. Κατάλαβα, δέκα σέντς το ένα. Ακριβώς. Και για να γίνει καλή αρχή, δώσε μου δέκα μολύβια. αμέσω Ορίστε, ένα δολάριο. Ευχαριστώ, παλικάρι μου. Ο Θεός να σε έχει καλά. Καλή τύχη, κυρία Κίμπαλ. Μολύβια, εδώ τα καλά μολύβια. Πάρτε κανένα μολυβάκι, καλέ μου κύριε, απ' τη φτωχή τη χείρα. Πόσο τ'άχεις, κυρούλα? Δέκα σέντς το κομμάτι. Δώσε μου τρία. Αμέσως, ορίστε. Τρία μολύβια, τριάντα σέντς. Ή μάλλον όχι. Δώσε μου έξι. Ευχαρίστως. Άμα θέλετε έξι, τα έξι κάνουν είκοσι σέντς. Δεν θα τα καταφέρει ποτέ τη. Δεν θα τα καταφέρει ποτέ τη, αυτήν. Ε, ναι, ποιος είναι. Α, εσύ είσαι, Άρνολτ. Ζωάντ, φίλε μου, σκέφ, σκέφτηκα κάτι για σένα. Δεν θέλω να μου όχι, είναι προνόμιο μου, σαν φίλο και γείτονα. Τι πράγμα, Άρνολτ? Α, α, ήθελα να σου εκφωνήσω τον επικίδιο. Ε, Πολύ ευχαρίστω, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Έχω αρχίσει και όλα να τον γράφω, Τζοντ. Ναι. Είμαι βέβαιος, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Κρίμα μόνο που δεν θα μπορώ να τον ακούσω. Ε, ωραία. Θα, θα προσπαθήσω ωστόσο να διαβάσει το πρόχειρο πρωτού να πεθάει, <laughs> Τι λέω τώρα. <laughs> σω δεν θα έπρεπε να στο πω. <laughs> σε στενοχώρησε, Τζόρντ. Σω, με στενοχώρησε εσύ. Εσύ έχεις το ελεύθερο να λε ό,τι θέλει. Εσύ απαλλάσσε σε λόγο. Ευχαριστώ, George. Άλλο με στενοχωρεί. Η <laughs> Τζούντι με στενοχωρεί. Τι θα απογίνει μονάχη τη Άρνοντ. Όταν λύψω εγώ από τη μέση, δεν θα τα καταφέρει στη ζωή. Δεν θα τα βγάλει πέρα μονάχη Πρέπει να σε συγχωρήσετε στο πω, Τζόρντζ. Αλλά πρέπει να το δει το πράγμα και από την άλλη του όψη. Η Τζούντι είναι νέα. Όμορφη ελκυστική. Αν αμφιβάλλει πω κάποιο θα έρθει να ξαναπαντρευτεί. Με συγχωρεί που μιλάω έτσι, ακόμα ζωντανό. αυτή είναι η μόνη σωστή κουβέντα που είπε μέχρι τώρα. Έτσι θα γίνει δυστυχώ. Αν πέσει όμω στα χέρια κανένα απαταιώνα, όπω η κακομίρα η Τζάνετ Χαρτ, που έμεινε στου πέντε δρόμου. Μια φίλη μα, η οποία γυρίζοντα από την κηδεία του άντρα τη, μπήκε σαν μπάρνα πιένα ουίσκι. Και εκεί μπαίνοντα έπεσε. Φάτσαμε, φάτσαμε έναν νερό λιμό κοντόρο, πρωτοαθλητή του μιλιάρδου uh -huh. ε, Ο νερός τη διπλάρωσε, τα ψήσαν, τέλο πάντων παντρευτήκανε uh -huh. ε, Σε δυο μήνε την παράτησε, αφού τσέφαγε όλη την περιουσία Την ασφάλεια ζωή του γεροχάρτ έβαλε στο χέρι και το σπίτι να το πουλήσει Τι λέω, συμβαίνουν κάτι τέτοια, αλλά πού ξέρει. <σχελίδι> μπορεί η Τζούντι να έχει πάρα πολύ καλυτερητήχεια απ' αυτή την είπες Πώς την είπες, πώς την είπες, στην Τά μην ξεχνά πω η Τζούντι σε μια ηλικία που εύκολα εντυπωσιάζεται. Μια μοναχική, θλιμμένη και. Ε, γιατί να το κρύψουμε τώρα. Στερημένη, όμορφη χείρα, εύκολα μπορεί να πέσει στον πρώτο άντρα που θα βρεθεί στο δρόμο τη. Και αυτή τη φορά ο Τζορτζ, ξεχνώντα το φίλο του, φαντάζεται την Τζούντι μπλεγμένη στα δίχτυα κάποιου νεαρού εκμεταλλευτή που δεν μπορεί να είναι άλλο από το Βίτο, το νεαρό υπάλληλο του καθαριστηρίου που κάμαμε τη γνωριμία του στην αρχή. Η φανταστική σκηνή σε ένα ξενοδοχείο 8ης κατηγορίας. κατηγορία. Σε ποια πόλη? Από αλλού, στο Σικάγο! Σε πήρα πριν γιατί ήθελα να σε καλέσω απόψε για γεύμα Αν υπομονώ να στον γνωρίσω Ήθελα να το συστήσω σε όλους τους γνωστούς Αλλά παντρευτήκαμε τόσο γρήγορα Ω κόρα, βγήκαμε μαζί ένα βράδυ όλο κι όλο Αλλά αμέσως κατάλαβω ότι είχα βρει τον άντρα της ζωής μου Ω κόρα, κόρα, ακούω το σφυριγμά του κι όταν έρχεται θέλει να είναι όλα στην εντέλεια Ω <Ο> Βίτο>, <Ο> Βίτο... Γεια σου Τζίκ Τσάω <Ο Λίτο> Και η Τζούντι, η καημένη Τζούντι παραδομένη ψυχήτε και σώμα τη τον κατά τα άλλα θαυμάσιο χορευτή νεαρό Βίτο Ριγμένη στην αγκαλιά του χορεύει προ μεγάλην απογοήτευση του εφάνταστου Τζόρτζ ένα παθητικό αλλά κυριολεκτικό ανατριχιαστικό ταγκό. Baby, φέρνω σπουδαία νέα. Μου τηλεφώνησε αυτό ο μεγάλο που σου έλεγα από τον Καναδά. Η υπόθεση για το ορυχείο του ουράνιου κανονισμένη. Βίτο μου λέει, επειδή είσαι φίλο, θα σ' αφήσω να βάλει κι εσύ μερικά λεφτά να πάρει μερδικό. Ω oh, Βίτο, είσαι καταπληκτικό. Τι έγινε, ήρθανε. Ποιο πράγμα, Μια ομόρε. Τα 52 χιλιάρι, κατ' η ασφάλεια ζωή του γέρου. Α, ναι, κάπου εδώ έχω την επιταγή. Ω, πού την έχω, πού την έχω. Ανα τι, είσαι σίγουρο ότι φτάνουν για κοντζάμο, ρηχείο. Για την ώρα φτάνουν. Άμα χρειαστούμε κι άλλε επενδύσει, πουλά και το σπίτι σου. Ω, Βίτο, είσαι η μεγαλύτερη εμπορική διάνοια που έχω συναντήσει. Αν ζούσε ο Γζόρτζ θα σε λάτρευε κυριολεκτικά Πάει και η ασφάλεια, πάει και το σπίτι... Γζόρτζ, Γζόρτζ, Γζόρτζ, είσαι καλά, εσύ παραμιλάς Γζόρτζ Αρντλόλ το αποφάσισε, η Γζούντυ πρέπει να ξαναπανδρευτεί, με τον κατάλληλο άνθρωπο με κάποιον που θα την προσέξει και θα την προστατέψει όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια. Ε, καλά δεν δε βλέπω τι μπορούμε να κάνουμε. Πάει, τέλειωσε. Πρέπει να τη βρω, άντρα. Δε, αλλά ποιον! Δεν ξέρω ποιον. Κάποιον θα τη βρω. Τζόρτζ! Ε, Τζόρτζ! Μάλλον τον βρήκα κιόλα. Δεν μου λέτε, Τον πιστεύω. βρήκα κιόλα! Ποιο ήταν ο αρχιτέκτονα και την όμορφη αυλή σα. Ελπίζω να μην σα διακόπτω τη σύγκριση. Εσύ, εσύ μου, ότι είχαμε την κουβέντα σου. Τι σου έλεγα, ν Κυρίε μου και κύριοι, καλησπέρα σα. Όχι, όχι, δεν έκανα λάθο. Αυτή τη φορά μπορούμε να πούμε καλησπέρα. Γιατί και εδώ έχουμε σούρουπο. Έχουν περάσει από τότε που πρωτοσυναντηθήκαμε δύο ολόκληρε μέρε. Πότε πέρασαν, ε. Τέλο πάντων. Ο φίλο μα ο George κάθεται στο τραπέζι του γνωστού μα living room και τελειώνοντας ένα γράμμα που γράφει, σηκώνει το κεφάλι του, σαλακώνει δυο μισοτελειωμένα φύλλα και τα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων. Ύστερα, ύστερα γέρνει πίσω για να διαβάσει αυτά τα θαυμάσια, κατά τη γνώμη του, που έγραψε. Α τον ακούσουμε. Πολύ αγαπημένη μου Τζούντι, τη στιγμή που θα διαβάσει αυτό το γράμμα, η ψυχή μου θα έχει κιόλα γίνει διαστημόπλιο. Με συγχωρεί που αρχίζω την τραγική αυτή επιστολή με ένα καλαμπούρι, μα όπω βλέπει, διατηρώ την αίσθηση του χιουμόρου στην τελευταία μου πνοή. Τρόπο έφυγα, θα δει ότι όλε μου οι υποθέσει είναι τακτοποιημένε. Υπάρχει ωστόσο κάτι που άφησα εκκρεμέ, καθώ δεν ήξερα την ακριβή ημερομηνία του θανάτου μου. Σε παρακαλώ να το φροντίσει αμέσω. Θέλω να καταστρέψει την κάρτα μου της λέξη των καλοφαγάδων, μην τυχόν και πέσει σε χέρια πιναλέα. Δεν θα μου άρεσε να αισθάνομαι που θα τρώνε άλλοι στην υγεία του κορόιδου. Αγάπη μου, θέλω να σου πω πόσο πολύ σε αγάπησα και πόση ευτυχία μου χάρισε τα δέκα χρόνια που ζήσαμε μαζί. σω εγώ να μην συνέβαλα πολύ στη δική σου ευτυχία, μα όπω ξέρει και όπω η παρούσα μου επιβεβαιώνει, ήμουν συχνά πολύ πολύ άχρηστο. Και τώρα γλυκιά μου. Έρχομαι σε ένα πολύ λεπτό θέμα που ελπίζω πω θα θελήσει να το καταλάβει. Όταν ανακάλυψε πω επρόκειτο να πεθάνω, με έπιασε μεγάλη αγωνία για σένα και για το μέλλον σου. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο αποφάσισα πω θα έπρεπε να ξαναπαντρευτεί. Και πω ο Μπέρτα ήταν για σένα ένας ιδανικό δεύτερο σύζυγο. Όταν διαβάζει αυτά τα λόγια, είμαι βέβαιος πω εσεί οι δυο θα τα έχετε κιόλα ταιριάξει. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονό ότι εσύ και ο Μπέρτα βρισκόσαστε τόσο συχνά μονάχοι. Στο τέννη, στο γκολφ, στο κολίμπι ή στο θέατρο. Όλα ήταν σχεδιασμένα από μένα. Ήθελα να σα δημιουργήσω μια ρομαντική ατμόσφαιρα χωρί κανένα από του δυο σα να το ξέρει. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, όχι δάκρυα. Σου τα λέω όλα αυτά για να μην αισθάνεσαι έωνχη που θα παντρευτεί στον Μπέρτ, αφού αφήσει φυσικά να περάσει το χρονικό διάστημα που θεωρεί αξιοπρεπέ ηλέσικη σου στον πρίτσο. Και τώρα, πολύ αγαπημένοι μου, ώρα να φεύγουν από τη μέση τα φαντάσματα. Σε αφήνω με τι ειλικρινέ μου για τη μελλοντική σου ευτυχία. Ο αγαπημένος σου σύζυνος, αείμνηστος Γιόρντς Κίμπανλ Τι γράμμα είναι αυτό που έχω γράψει, αριστούργημα είναι Θα μπορούσα να πάρω βραβείο λόγω τεχνίας εγώ με αυτό το αριστούργημα Με συγχωρείτε, δεν απαντήσατε όταν έκουσα τον κόδωνα Είμαι ο κύριος Έικινς, ιός Ο κύριος Έικινς, ιός ο κύριος Έκυνς ή ως αντιπρόσωπος της εταιρείας Οικόπαδα στον Παράδεισο α, α, μα, μα μάλιστα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Εάν εμείς είσαι ο κύριο Τζόρτζ Κίμπαλ, τότε εμείς ε τηλεφωνήσατε η εμάς για την αγορά νεκροταφιακού συγκροτήματος <laughs> Μάλιστα, ακριβώς <laughs> Είστε ο κύριο Πώς Πώ είστε καλά. Ευχαριστώ. Πώ πάνε οι δουλειέ. Πολύ καλά. Πεθαίνει ο κόσμο. Δόξα το Θεώ. Μπράβο, μπράβο. <laughs> <laughs> Τι γίνεται ο κύριο Έικη, πατήρ σας. Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Έχει πεθάνει. Δόξα τω Θεός Θα είχα έρθει νωρίτερον, αλλά να λάβουμε και έτερων τηλεφώνημα από την οικογένεια Archer στη γνωρίζετε. Δεν νομίζω, oh, κύριε δεν υπάρχει πλέον έτσι για την σήμερον ημέρα. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, κύριε. Δεν καθίσατε παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να σα ρωτήσω, γνωρίζετε καθόλου την εταιρεία μας Οικόπεδα στον Παράδεισο. Ε, ε, θέλω να πω, μήπω κατατύχει υπάρχει ήδη κανεί συγγενή σα ε, μεταξύ των ενίκων μα. Ε, όχι ακόμα, αλλά θα, θα συνεργαστούμε εμεί. <συσκλή> <νησίθει, συσκλή> <ωραία, συσκλή> ε, μήπω έτυχε να παρακολουθήσετε την διαφημιστική μα εκστρατεία ει τα εφημερίδα. Αχ, θα μου διέφυγε, κύριε. Τότε θα πρέπει να σα δείξω ένα από τα πολύχρωμα έντυπα των Οικοπέδων στον Παράδεισο. Για να δω. Πω, πω, πω. τι τσακπινιέ είναι αυτέ, τι ωραία πράγματα, καλή. Τι πράσινα και παρισάκια, ωραία, στα βουρδάκια. Πολύ ωραία. Ε, Μπράβο σα, Αυτό θα πει η κυρία Κίμπαλ τόπο χλωερό. Ναι. Τόπο Δεν θα πέδρα πάσα οδύνη θλίψη και στεναγμό. Αμίν. Ε, Καθώ βλέπετε, η εταιρεία μα διαθέτει και δωρεάν πούλμαν για την ολοκλήρου τη οικογένεια. Συμπούρμπουλη που λένε. Ακριβώ, ακριβώ. <laughs> ε, πατήρ, μήτηρ. Πάπο, μάνη. Μετα των τέκνων αυτών δια από κοινού επιλογή τη τελευταία κατοικία. Και όλο σύστημα και Για τα παιδιά, ιδιαίτερο διαθέτουμε και γύρω βόλια. Α, φαντάζομαι τη χαρά του. Λένονται <laughs> τα πουλάκια μου. <laughs> Δεν έχω με θέση το προκείμε να κυρία παρακαλώσει. Σε διάθεσή σα μια στιγμή να νεύρω το βιβλίο παραγγελώνει. <laughs> Κύριο Jord Κimbal. Λοιπόν, πώ θα είπαμε ότι είναι τα μέλη τη οικογένεια σα, κύριε Κιμπαλ. Δεν είπαμε, αλλά είμαστε δύο, η χείρα μου και εγώ. Ω, παραινό στην χώρα. Θα θέλω να πω η, η μέλο σε χείρα μου και εγώ. A, μόνο. Ε, τι να κάνουμε δύο είμαστε να βγάτήσουμε. Σωστάσει να κάνουμε. Ε, Δύο-δύο. Ε, ε, Μήπω υπάρχει λοιπόν καμιά ε, προσαρξίσεω. Προσκίσεω δεν ναι. σα ενώ. Ε. Άγια πεδάκι μου, <laughs> καταλαβαίνω. Θεω έχει περιστρέψει κανένα ρετάλι τάφο για να μου το πασάρετε. <laughs> <laughs> όχι ο κύριε, Έκνης, όχι άλλα ίσω υπάρξει αργότερων ένα καινούριο ασθενικό και υψηλών μέλο στην οικογένεια. Ενωδε. Συγνώμη κυρία σα πέτρε από να μερωτά τη τώρα επιτρέπετε να ρωτήσουμε και εγώ εσά. Ε. Παρακαλώ. Α υποθέσουμε κύρια ότι. Ο σύζυγο πεθαίνει πρώτο. Ε? Και λίγο αργότερον η σύζυγο ξαναπαντρεύεται. Πάλι αυτό. Α υποθέσουμε πάλι πω η σύζυγος πεθαίνει μετά. Και φυσικά ενταφιάζεται πλάι στον πρώτο σύζυγο. Ε, αυτό το δικαιούμε. Μπαλή, Μάλιστα. Πάλι και αυτό. Τώρα όταν και ο δεύτερο σύζυγος αποδημήσει ισχύον, ενταφιάζεται και αυτό κοντά στου άλλου δύο. Θέλω να πω δηλαδή, θα μου τον κουβαλήσετε παρέα. Βεβαίω. Α, έτσι συνηθίζεται. Πάντα. Ωραία. Τότε γράψει νοικό παιδί για να ξεμπερδεύουμε. Μια και θα γίνει το έξω, να γίνει μια και καλύτερη Βαριέστε, α του κεράσω τον τάφο του παιδιού. <laughs> Θαυμασία ιδέα. Λοιπόν, ένα ζεύγο με τα συζύγου εξανχιστία. <laughs> Μάλιστα, και πόσο τα έχετε τον τριών δωματίων? <laughs> Χίλια δολάρια. Χίλια δολάρια? Με τα κοινόχρηστα. <γίλυκνες> <χεύε> είστε πανάκριβο, κύριε <σχεύε> έκυσι, Έτσι μου έρχεται να μην πεθάνω, δεν θα Ελάτε, ελάτε, δεν είναι ακριβά, κύριε Κίμπαλ. Εδώ πληρώνει κανεί δέκα φορέ περισσότερα για ένα διαμέρισμα. Ιστοπίων. Με θα ζήσει ή θα, θα ζήσει τριάντα χρόνια. Ενώ τα οικόπεδα στον παράδεισο. Είστε βέβαιο ότι τα αγοράζετε για την αιωνιότητα. <χεύε> <χεύε> <χεύε> <χεύε> η λογική σα είναι να καταμάχετε, κύριε Έγκη. Δεν σα πειράζει, βέβαια, που γράφω την επιταγήνη διαταγήνα μου του ιδίου. Εσεί θα εισπράξετε με τριτά. Ούτε μία αντίρρηση. Δεν θα ήθελα να το μάθει η γυναίκα μου. Α, θέλετε να τη κάνετε έκπληξη, Ναι. Θέλω τέλο τίποτα δεν μπορεί να σα κρύψει, σα κανεί. Η πύρα βλέπετε. Ναι, πάντω η κυρία Κίμπαλ, ωραιότερο δώρο δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Έχει το καλό, Χριστιανέ μου, αν δεν σε καλή μεριά, κύριε Κιμπά. Ευχαριστώ, κυρίες. ευχαριστώ. Ε, θα σα τοποθετήσω μεν στο τετράγωνο, Κάπα 3. Να δω, να δω, να δω τι παίρνω. Ε, Έτσι, βέβαια. Να σα δείξω. Ο χάρτη μα είναι παραστατικότατο. Υδού, κύριε Κιμπά. Άλλε σαπίνιε εδώ. Τι ωραία ρημοτομία ε. που έχετε. Δρωμάκια, παραδρωμάκια. Κεντρική λεωφόρο στη μέση. Ε. Πολύ όμορφα. Αυτά τα μαύρα σημαδάκια τι είναι, παρακαλώ. Ε. Α, το βρήκα. Πανγκάκια. Ένα ξεκουραζόμαστε. <laughs> λοιπόν, ακούτε απόψει. Ε, μάλιστα. Ε. Λοιπόν, Κάπα 1, Κπα 2. K3. Να είμαστε στα οικόπεδά μα. <laughs> Σε λιγάκι παράμερα, μου φαίνεται κυρίακιν. Όχι, απα, απα, απα. μακριά από τα δύο. Δεν μπορείτε να με μεταφέρετε στο Κ2, παρακαλώ. Αχ, δυστυχώ δεν μπορώ, έκλεισε αυτό. Να πάρει οργή. Στο Κ1, και αυτό προπολούν, έχει κλείσει. Φαίνονται αριστοκρατικέ συνοικίε. Εσεί με πετάξετε στα προσφυγικά εμένα, <laughs> τέλο πάντων. <laughs> και πού ακριβώ πέφτω, κυρίακιν. Α, ακριβώ εδώ. Στη στροφή. Και σε στροφή, απ' ό,τι. ώρες να μου πείτε ότι πέφτουν και σε γούπατο. Απ' τι λέτε, είστε πάρα πολύ τυχερό, κύριε Κίμπαλ. <laughs> Το οικόπεδό σα <laughs> πέφτει σε ύψο μα. <laughs> Καταπληκτική θεία. Όπου θέλω, θα χαιρόμαστε άνοιξη. Ναι. Και πότε μπορεί να μετακομίσει κανεί, κύριε Έικη. Ανά πάσα στιγμή. But... Το σύνθημά μα είναι: Όποτε εσεί είστε έτοιμο, είμαι θα και ημίση έτοιμη. <laughs> τι είναι αυτέ που κάντε εσεί. <laughs> <laughs> δηλαδή δεν μένει παρά να ετοιμαστόμενο. Ακριβώ. Yeah, yeah. Γεια σου, Τζορτ! σου αισθάνεσαι, Πού Καλά, καλά, καλά. Δεν είσαι υποχρεωμένο να μου πει αν δεν φαίνει. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είχε και παρέα. μην είναι ο γειτονά μου, κύριο Νάσου. Από εδώ πέρα ο κύριο ή κόπαδα στον παράδεισο. Μα, μα, ευχαριστώ να μου λείπουν. Θε να Όχι, ευχαριστώ πολύ, κύριε. Πού Κύριε Ευχαριστώ να μου τότε θα εγώ, Όλης τη παρέας <laughs> ε, Νομίζω ότι τα πάντα ερυθμίστησαν κατευγήν Θα σας φέρω το συμβόλαιο το αργότερο μεθ' αύριος. Ευχαριστώ πολύ mm. κυρία Έκινς Α και κάτι άλλο θεωρώ προτιμότερο να το γνωρίζετε Βάλιστα. Δεν είναι βέβαια το αμέσου μέλλοντος Υπάρχει όμως σχέδιο να διασχίσει τα οικόπεδα στον παράδεισο Μέγας αυτοκινητόδρομος Αυτοκινητόδρομος Βεβαίω. Καλά και εμεί τι θα κυρία Έκυνς. Θα μα πατάνε τα αυτοκίνητα Ιωνίου, λέει. Δηλαδή. <laughs> μην ανησυχείτε, κύριε Κίμπαλ. Ε, πρώτον, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πρώτο 1980. Ε. Δεύτερον, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα διαιτημένη μεταφορά σα διεξόδων μα. Και άλλη μετακόμιση. Όχι, ε. όχι. Ε, πού θα μα πάτε τώρα, Όπου προτιμάτε. Ε, θέλετε θάλασσα, βουνό, πουλάει στον αυτοκινητόδρομο για να μην αισθάνεστε μοναξιά. <laughs> λοιπόν, τι διαλέγετε. <laughs> δεν βαριέστε, κύριε Κίμπαλ. <laughs> Όπου αποφασίσει πλειοψηφία. Μαζί με όλους και εγώ. <laughs> Χαίρομαι πολύ που είστε δημοκρατικός κύριε Κίμπακ. <laughs> <laughs> θα περάσετε καλά στα οικοπεδά μας. Εκεί ξέρετε βασιλεύει η Σώτης. Έτσι. <laughs> κύριε Αίγιες βλέπω τι γλεντάτε καλά τη δουλειά σας ο ε? <laughs> δεν θα την άλλαζα ούτε με βασίλιο Αγαπάω τόσο πολύ τους ανθρώπους. <laughs> Για δε γέλια που κάνει. Τον άκουσε. Δεν έπρεπε να μου το κάνει αυτό, Τζόρντζ. Αυτό ήταν στα δικά μου καθήκοντα. Δεν πειράζει άνομα, δεν βαριέσαι. Τι μπορώ όμω να κάνω εγώ τώρα για σένα, Τζόρντζ. Να πάω να σου ξουρίσω το γρασίδι. Όχι, όχι. Το μόνο που μπορεί να κάνει για μένα είναι να σταματήσει να πίνει. Πάνε δύο μέρε τώρα που δεν παράτησε το στιγμή από το χέρι του αυτήν την καταραμένη που Δεν την παράτησε και ούτε την παρατήσω, με παρατήσει. Γιατί εσύ μπορεί να μην είναι χρειάησε, Ζόνη, αλλά, αλλά, αλλά εγώ έξω με δεν θα μπορέσω να αντέξω στη σκέψη πω εσύ θα. Που. έτσι, Ζόνη. Πάντω φίλε δεν θέλω να σου πω πόσο περήφανο αισθάνομαι για σένα. Για αυτό το θαυμάσιο πράγμα που κάνει για την Τζούνι έτσι τόσο ανυστερόφωλα, τόσο ευγενικά. Ευχαριστώ πολύ, Άρντο. Θέλω να πω που, που κάνει έτσι τον. Μεσάζοντα στη γυναίκα σου ναι. και, yeah. και και τα φτιάχνει με έναν άλλον άντρα. Εσύ yeah. αυτό πολύ, πάρα πολύ μεσυχεί. <laughs> Πού είναι τώρα, Τζουντί, ε? αντίνεται. Yeah. Ε, Ο Μπέρτ θα τη συνοδεύσει απόψε στο χώρο. Και αντίνεται μαζί. Oh, τι σημασία έχει. <laughs> Βέβαια, δε, δε, δε, δε, δε, Δεν έχει και τόση σημασία. Αντίνεται μαζί. <laughs> σημασία θα είχε αν δινόντουσαν μαζί. <laughs> <Έλα, έλα>, ελά, <νόητε>. ελά, <laughs> Δεν μου θες ενοχλεί η ιδέα πω αργά ή γρήγορα η Τζούτι θα παντρευτεί αυτό το παλικάρι και θα. Καταλαβαίνει τώρα, θα. Τι, εννοεί το, το. αυτό. Α, ούτε το σκέφτηκα κανέναν. Μπάφση. Η Τζούτι δεν πρόκειται πια, παιδί μου, να ενδιαφερθεί για το σεξ. Ό,τι ήταν να ζήσει, τόσε μαζί μου. Εκείνο που τη χρειάζεται είναι κάποιο που θα την παρηγορήσει, που θα τη κουβεντιάσει, που θα περπατήσει μαζί τη, κατάλαβε. Λοιπόν, Τζόρτζ, είσαι αληθινό φιλόσοφο. Να, να πας σου ξουρίσω το γρασίδι Όχι ευχαριστώ πολύ Πάντως αδερφέ μου Τζόρτζ θα μου λείψεις θα, θα μου λείψεις πάρα πολύ mm, Κι εσύ θα μου λείψεις Άρνολτ Για, Γιατί κοντά το κεφάλι στο Τζόρτζ Τίποτα, κάτι σκέφτηκα Τι, τι, τι σκέφτηκε Τζόρτζ Ναι, βρε Άρνολτ, σκέφτηκα πόσες μέρες, μήνες, χρόνια Πέρασαν μέσα από τα δαχτυλά μου έτσι σαν, σαν Χωρί να μπορώ να δω την αληθινή αξία των πραγμάτων που βρισκόντουσαν γύρω μου. Και ξέρετε γιατί, Άρνολτ. Ε? Γιατί, Τζόρντ. Γιατί όπω περισσότεροι άνθρωποι, έπαιρνα κι εγώ τη ζωή σαν κάτι το εξασφαλισμένο. Σαν να μου είχε υπογράψει ο Θεό εγγυητική επιστολή. Και έκανα λάθο, Άρνολτ, έπεσε έξω. Ναι, που να παραδιέλο, έπεσε έξω. Ε, το να είσαι ζωντανό είναι, είναι. μεγάλη υπόθεση. Μα για, για σκέψου λιγάκι. Πριν γεννηθεί ο καθένα από εμά. Η γη μας υπήρχε δισεκατομμύρια χρόνια Μάλιστα. Και ξαφνικά στα καλακαθούμενα Λοιπόν, καμιά φορά Χωρίς καν να το θέλουν οι γονείς μας Έτσι από ένα καπρίτσιο της στιγμής τσουπ, Ξεφυτρώνουμε Αρχίζουμε να αισθανόμαστε Βλέπουμε, ακούμε, αγγίζουμε Ως φρενόμαστε Κάνουμε μερικά ωα Mm -hmm. Mm -hmm. Μουσουλάμε, περπατάμε, αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τον κόσμο και οτι οτιμαζόμαστε να πούμε τι καταπληκτικό Μας ειδοποιεί ο Άγιος Πέτρος πως το γραμμάτιο έληξε <laughs> και δεν μας μενει πια παρά να αποχαιρετήσουμε οτι προφτάσαμε να γνωρίσουμε Να αγαπήσουμε Άντι μουτσάτσος, κομπανιέρος, αντεβίδα, τραλάπα κι όμω η γη εξακολουθεί να χορεύει βαλσάκι γύρω από τον αξονά τη. Για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια χρόνια. Έλα, χωρί εσά, δεν θα ή ίδιο, Τζόλ. Α, και ξες τι είναι το παράξενο, Άρνολ. Το γεγονό ότι πρόκειται να πεθάνω μου έχει ακωνήσει όλε μου τι αισθήσει. Να, ανάπνεα όλη μου τη ζωή, κι όμω. Ποτέ ο αέρα δεν ήταν τόσο ωραίο όσο είναι τώρα. Ποτέ δεν ήταν τόσο δροσερό, τόσο καθαρό. Το βλέψε αυτό το τριανάφυλλο. Ποιο, αυτό το δίφορο, ποιο δίφορο, ρε ένα είναι, εσύ τα βλέπεις την μόνο <laughs> Για δε τι χρώματα έχει πάνω του, για δε τι χρώματα Πάντα είχαμε λουλούδια σπίτι μου. ποτέ μου δεν τα πρόσεξα Τώρα μου να βλέπω τη θαυμάσια, τι υπέροχα που είναι Ζώσε, παλιόμινε Ζώσε Να, <laughs> να πάει σου ξουρίσω το γρασίδι <laughs> Εσύ είσαι τυχερός, άνθρωπος ολόκληρη τη ζωή μπροστά σου Ξύπνα, Άρνο! Ε? Ξύπνα, παιδί μου, νιώσαι ζωντανό. Σηκωθεί την ομορφιά που υπάρχει γύρω σου. Καταλαβαίνετε να πω, ε! Ε, ε, ε, ε βέβαια, <laughs> ε, ε, βέβαια. Μα γι' αυτό πίνω κι εγώ όσο με βαστάνε, όρθιο τα πόδια μου. Πού να βρεθεί τι βλέπει. <laughs> στον άλλο κόσμο. Ε, δεν να μου λένε τζόλιο <laughs> <Λέσαι, laughs> <σφίλος>, μου. Ε, <σφίλος> είσαι απολύτω βέβαιο πω δεν μπορώ να κάνω εγώ τίποτα για σένα. Ναι, ναι, ναι. Όλα εντάξει. Εντάξει να βγάλω. Και αν κατάφερα μάλιστα να σου μεταδώσω λίγη από τη λαχτάρα για τη ζωή που νιώθω τώρα. Hadi, θα φύγω ευχαριστημένος Αχ, <laughs> <laughs> που να πάρει ο διάρρος να πάρει τον Εσύ φεύγεις πολεμόντας σαν και εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ εγώ δεν μπορώ να χρήσιμο στο παραμικρό κι, κι όμως κάτι θα κάνω Θα πάω σου ξουρίσω το γρασίδι και σου ορκίζομαι στη ζωή της δρόφης, Πως όσο ζω και, και, και μπορώ να παίρνω τα πόδια μου πάντα θα υπάρχει πρασινάδα ξουρισμένη στη, <laughs> στην αυλή σου <laughs> Τζζορς! Τζζορς ναι. με βοηθά, σε παρακαλώ Ναι και βέβαια αγαπη μου Ποτέ μου δεν τα κατάφερα να κουμπώ στο κλίπ αφού του κολλιέ Αχ μου, τι όμορφη που είσαι σήμερα Τζζοτή μου ναι? Πολύ όμορφη είσαι αγαπη <laughs> Και ωραίο πουστανάκι, καινούργιο είναι με γεια σου Κάνε τι καινούργιο, αυτό να είπαμε πάλι, δεν το θυμάσαι το είχα γράψει πέρσι για το χρώμα του Φιλόπ του 8ου. Αυτό είναι. Πώ φαίνεται. Πολύ ωραία είναι το αντίθετο. Μόνο παιδί μου, δεν νομίζει πω το δεκόλυτο έπεσε λίγο χαμηλά. Τι να φανάμε. Περίεργο. Όταν το πρωτοφόρησε, θυμάμαι ότι σου άρεσε. Ναι, αλλά το χρώμα σου ήταν για φιλανθρωπικού σκοπού. Τζόρμπο να έχω ένα τσιγάρο. Δεν μου λε, ο Μπέρντα κατέβει και ακόμα. Όχι, τι είναι. Είμαι βέβαιο πω δεν θα αργήσει. Κρίμα, Τζόρτζ. Πολύ θα το ήθελαν να έρθει και εσύ μα στο χώρο. Μα κι εγώ θα το ήθελα, αγάπη αλλά να... Δεν με τόσο καταραμένο πόνος στο Ναι, ε, μα νιώθω που θα φύγω και θα σε αφήσω εδώ, όλο μόναχο Ό, oh, μη στενοχωριέσαι για μένα. Εγώ αισθάνομαι περίφημα. <laughs> ναι, ε, τότε γιατί δεν έρχεσαι και εσύ μα χώρο. Ε, θέλω να πω, δηλαδή ότι αισθάνομαι περίφημα για να μείνω σπίτι. Να βγούμε έξω νυχτή, <laughs> <laughs> Σόλα του είναι σπουδαίο αυτό το παιδί. Ναι, είναι πολύ γοητευτικό. Μόνο γοητευτικό. Δεν αυτό που λες, εσεί, Εγώ νομίζω πω είναι ο, ο ιδεώδης σύντροφο για, για μια γυναίκα. Ανεβέβαιο. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, δεν. Δηλαδή μάλιστα μου φαίνεται πως, πω. Πως του αρέσει κιόλα. Κι εμένα μου αρέσει. Ναι. Mm -hmm. Πολύ χέρα μου που τα ακούω. Mm -hmm. Στοιχηματίζω πω εσεί οι δύο είστε πλασμένοι ο ένα για τον άλλο. Τζόρτζ. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Πράγμα. Δεν πράγμα? Δε μου λες, παρακαλώ Δε σε πειράζει καθόλου που ο Μπέρτ κι εγώ βγαίνε τόσο συχνά μόνιμα έξω. Συχνά? Mm. Μα δηλαδή τι δηλαδή, συχνά Μα ούτε το πρόσκειξε καν, μα γιατί να με πειράξει. σε χλαμάρες <laughs> Περίεργο, μιλάς σαν να μηνύσου εαυτός Ως τώρα όσους φορές ένα άντρα με πρόσχε κάπως περισσότερο Μου δείχνε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον Γινώσουν έξω φρενών απ' τη ζήλια σου. Άλλωστε, από τότε που σε ξέρω πάντα τέτοιος ήσουν, ζιλιάρης Εγώ ζιλιάρησα, ααααααα, ζιλιάζω uh -huh. 네. Αν δεν είσαι ζιλιάρης, τότε γιατί έγινες εξωφρονός στο τελευταίο πάρτι Στο σπίτι των Γκέλλερ, μόνο και μόνο γιατί ο καημένο ο Λάρη με βοήθησε να φοράσει το παλτό Γιατί ο κύριο Λάρης δεν ήθελε να σου φοράσει το παλτό σου, ήθελε να μου το φοράσει σε εμένα, κύριε Άρα, βλέπεις, τι σου έλεγα, είχε ζ <to> <Πίε> άλλο, άλλο, άλλο, άλλο τότε, άλλο τώρα Ε ναι, αλλά δεν έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε, τι μπορεί να μεσολάβησε Ορίμεσα, σαν ένα χλάδι Άωστε έτσι, <Στοί> έλα εδώ, εδώ μη φεύγεις, <Τι> έλα εδώ και κοίταξέ με στα μάτια Σε κοιτάω, ορίστη Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί το κάνεις αυτό Ποιο, ποιο αυτό, Μα δεν καταλαβαίνει Μα να μην ότι δεν το πρόσεξα γιατί δύο μέρε τώρα κάνει το παν για να με ρίξει την αγκαλιά του Μπέρτ. Φούτι, δεν τράπεζε την αυτοπουλάση. Γιατί ναι. ε, δεν, δεν, δεν αισθάνομαι αρκετά καλά να βγω μέσα σε έξω που σα χαλάω στη διάθεση. Μαχρισέ, εσύ μου εμως, τώρα, Όσε φορέ δεν αισθανόσουν να καλά μου, τι χαλούσε στη διάθεση. Και ούτε με σκεπτόσουν καθόλου. Τι άλλαξε λοιπόν, Τζόρτ, παίρνει σε παρακαλώ τι. Τι θε να άλλαξε, τίποτα δεν έκανε. Εκεί όμω Τζόρτ, κάτι άλλαξε. Εσύ άλλαξε εντελώ τη συμπεριφορά απέναντί μου. Και από ό,τι <συσχελίδι> μπορώ να καταλάβω, μόνο μια εξήγηση υπάρχει. Υπάρχει μια άλλη γυναίκα. Τι! Ναι, ναι, ναι, ναι. Τότε. Oh ναι, δεν Achtur, έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν μου λε, παρακαλώ. Πού γυρίζει τη νύχτα που με στέλνει σε μένα έξω με τον Μπέρτ. Άκουσε, Τζούτι, μου κάνει μεγάλο λάθο. Δηλαδή ο δρόμο που πήρε είναι εντελώ τραγό, εσύ. Αλλού το πα. Εκείνο όμω που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το γιατί. Γιατί, Τζορτ, πε μου. Μήπω με βαρέθηκε. Ομολόγησε αυτό, είναι. Εγώ να σε βαρεθώ, Τζουτάκι. Σε αγαπώ, Τζούτι. Σε τόσο πολύ. Δεν ξέρω, Χρυσέ μου, με αγαπά. Αλλά το ξέρω πράγμα έχει τη γλίκα. Τι είπα εγώ δεν είπα ποτέ μου τίποτα. τέτοιο. Ούτε έκανα ποτέ μου τίποτα. Δεν υπάρχει η γυναίκα στη μέση. Και βέβαια υπάρχει. Δεν έχει πα να κοιτάξει το πρόσωπο σου στον καθρέφτη. Αχ, τι έπαθε καλή. Γιέλα, για άλλα χοντρά το κλέμα σου. Ε. Τώρα που ξεσκεπάσει και τα σχεδιά σου. Καζανόβα. Εγώ καζανό. Θα σου λύπουν αυτά, τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Ωστε λοιπόν γι' αυτό φρόντιζε να έχει άλλε δύο νιτέσει ελεύθερε τη βδομάδα. Ε. Εγώ, πότε. Ξεχνά που ήθελε να με στείλει σε νυχτερινό σχολείο. Ναι, Σαν δεν τρέπεσε. Ε, Τζουτι μου, Τζουτζούν παιχνίδι, τολάδο το, σου το, κάνει τρομερό. Εγώ να σε απαντήσω Απορώ πως σου πέρασε μια τέτοια σκέψη από το μυαλό Μα Τι άλλο να σκεφτώ, Χρυσέ μου Τι άλλο θα μπορούσε να σκεφτεί οποιαδήποτε γυναίκα Όλα όσα κάνεις τώρα τελευταία είναι τόσο παράξενα Ναι, έχεις δίκιο, είναι παράξενα, αλλά... Δεν είναι αυτό που νομίζεις Ε, τότε ποιο είναι Τζούντι... Τζούντι μου... Μου συμβαίνει κάτι Αυτό θέλω να μάθω ε, Εγώ... Δεν δε, δε, δε, δε, δε μπορώ να σου το πω αυτό. Α, δεν, δεν πειράζει, μπορώ. Χρυσέ μου. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Ένιωσου όμω και εσύ θα μετανιώσει. Σα που πα. Φεύγω, φεύγω, πάει να ετοιμάσω τι μου. Ε. Δεν ανέχομαι να περάσω κατά την ίδια στέγη άλλη μια νύχτα με έναν ηχό. Μουρντάρι. Εγώ μουρντάρι. Σα το δω. Έτσι σομί... με σε παρακαλώ. Θέλω να σου μιλήσω. Ορίστε, Όχι, σε εδώ. Ακούω. Όχι εδώ. Στον καναπέ, σε παρακαλώ. Ακούστε να μου πει και μουρντάρι. Τι έπαθε γιατί φεύγει. Μήπω μεταχειρίσκε και τον καναπέ για τα όργια σου. Δεν με μεταχειρίστηκε τίποτα σ Λοιπόν... Τζουδι, δεν ήθελα να το μάθεις... Τώρα όμως πρέπει να σου πω όλη την αλήθεια... Δεν θέλω να μην με την εντύπωση... Προστά μου όταν δυνατόν εγώ να σου κάνω απιστία... Και μάλιστα τώρα... Στο τέρμα της ζωής μου... Μα τι είναι αυτά που λες καλέ, δεν μπορείς να μιλήσεις πιο καθαρά... Άκουσε, Τζούντι... Τζούντι είναι αλήθεια ότι έκανα το παν... Για να σε ρίξω στην αγκαλιά του Μπέρτα. Ό,τι έκανα όμω το έκανα με εντελώ ανιδιοτελή. Τι! Και μπορώ να πω ευγενικό σκοπό. Μα... Ή, ήθελα να έχει κάποιον, παιδί. Μου. Να έχω κάποιον. Ναι, ναι, τι θέλω... τρελάθηκε, τι είναι αυτό που λε. Θέλω να πω ότι ήθελα να έχει κάποιον όταν εγώ θα φύγω. Ήiiiii. Ω έχει κανονίσει λοιπόν, ε! Ναι. Να φύγει με την ερωμένη σου. Μα δεν θα φύγω με καμιά! Θα με φύγουνε! <laughs> <laughs> Τζούντι, θυμάσαι που είχε προθέσει εδώ πέρα ο Δόκτωρ Μόρι να με εξετάσει και, και λοιπόν. Ε, hey, λοιπόν. Όταν σου είπα ότι πρόκειται για δυσπεψία, σου είπα ψέματα. Δηλαδή τι θε να πεις. Δεν ήθελα να το Τι Πρόκειται να πεθάνω. Ω Θεέ μου, έλα το. δεν είναι αλήθεια. μου, δεν είναι αλήθεια. έχω λίγε ζωή όχι Μην σου. Δεν είναι καλύτερα έτσι παρά κυρίε κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σα. Για σάς, γιατί εμείς εδώ έχουμε μέρα. Ξημέρωσε προπολού. Είναι, είναι η επόμενη το πρωί. δεν θα σας απασχολήσω για πολύ. Βιαστικέ προετοιμασίες στο σπίτι των Γκίμπελ. Για ταξίδι. Βαλίτσες ανοιχτές, πουκάμισα, μαντίλια κάλτσες, φανέλες και... κύριος ανδρικά. Βιαστικά πηγενέλα. Μανά, χτυπά το τηλέφωνο. Κερός να πηγαίνω κι εγώ. Θα σας ξαναδώ. Εμπρός. Μάλιστα. Εδώ είναι! Τζούντι! Ναι! Στο τηλέφωνο! Έρχομαι αμέσω! Έρχεται αμέσω! Ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Τι ώρα φεύγει το αεροπλάνο? 5 και 45, πτήσει 17. Ναι, ναι. Εναι, βέβαια. Τα ειστήρια στο όνομα του κυρίου και τη κυρία Τζορτ Κίμπελ. Σα παρακαλώ, μπορείτε να με πληροφορήσετε κάτι. Νομίζετε ότι μόλι φτάσουμε στο Ρότσεστερ θα βρούμε ταξί στο αεροδρόμιο που θα μα μεταφέρει κατευθείαν στην κλινική Μάιο, Νομίζω ότι θα βρούμε. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, Μπέρτ, τα έκλεισε τα ιστήρια. Πολύ ωραία. Είναι τίποτα που μπορώ να κάνω για σένα. Θε να προσπαθήσω πάλι να βρω τον Δόκτωρα Μόρι. Όχι, ούτε θέλω να ξανακούσω το όνομά του. Γιατρό να σου πετύχει. Ακούσε να αναγγείλεις τον ασθενή του ότι όπου να είναι πεθαίνει και ο ανέστητος μετά να πάει στο ψάρεμα σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα Έλα, ησύχασε, Τζούτη πρέπει να σου πω πως έχω μείνει κατάπληκτος με την αποφασιστικότητά σου Ποτέ δεν το περίμενα από σένα να δείξει τόσο θάρρος Όσα ε, πως εγώ το περίμενα, έλα όμως που χρειάζεται, Μπέρτ δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κατάσταση του Τζόρτζ είναι απελπιστική. Θα παλέψω για να τον σώσω, Μπέρτ, ως το τέλος Είσαι σπάνια κοπέλα, Τζούντι Αχ, Θεέ μου, και όσο σκέπτομαι ότι τόσα χρόνια μου παραπονιόταν με το δίκιο του Κι εγώ η ανέστητη τον έλεγα υποχόνδριο. Μα νιώθω τόσες τύψεις Α, Κι εγώ το ίδιο, σε έπαιρνα και βγαίνα μέξω Χαιρόμουν την κάθε στιγμή μαζί σου, ενώ ο ο Νιώθω πως του φέρθηκα σαν γουρούνι Έλα τώρα, Μπέρν, δεν φταίει εσύ. Δεν ήξερε. Αφού εγώ έφτασα στο σημείο να τον κατηγορήσω ότι έχει φιλενάδα. Ενώ ό,τι και αν έκανε ήταν τόσο ανυστερόβουλο, τόσο ευγενικό. Mm -hmm. Ποιο μπορούσε να το φανταστεί ότι υπάρχουν ακόμη άνδρες στην εποχή μα που δεν σκέφτονται παρά μόνο το καλό τη γυναίκα του. Ε, η αλήθεια είναι πω τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν σήμερα. Όταν ο Θεό έφτιαξε τον George Κίμπαλ, πέταξε το καλούπι του. Α, ah, ναι. Κι εγώ το ίδιο νομίζω. Α πάω να του πω για τα ιστήρια του αεροπλάνου. Πρέπει να αρχίσει να το παίρνει η απόφαση, Γεια σου, Μπούφαλο Γεια σου, Μπέρτα. Πώ αισθάνεσαι, Αγάπη μου, ε, Πισόβαρο. Α, από τότε που με καθίσετε πάνω σε αυτή τη σακαρά, έχω χάσει στην ισορροπία μου. Και ε, κάνε υπομονή αγάπη μου. Σε βάλαμε σε αυτή την πολυθρόνα με τι ρόδε γιατί πρέπει να εξοικονομίζει τι δυνάμει σου. Ναι. Μπορεί μόλι φτάσουμε στην κλινική να χρειαστεί να σε χειρουργήσουν αμέσω. Η Τζούτη έχει δίκιο. Ε. Είναι και το ταξίδι με το αεροπλάνο που σίγουρα θα σε εξαντλήσει Ο, Όλο παρηγορητικά λόγια για τη, παιδιά, τι να σα πω. Τώρα άρωτά και τη γνώμη, νομίζω πω όλη αυτή η ιστορία τη κλινική είναι εντελώ. Όχι, αγάπη μου τίποτα δεν Θα κάθε δυνατότητα. Ε, μεταξύ, όμως, αγάπη μου θα έχω εξαντληθεί εγώ. Και πιο πολύ ακόμα θα έχει εξαντληθεί ο λογαριασμό μα στην τράπεζα. Και καλά τώρα, αυτό να μην το σκέπτεσαι. Θα ξοδέψουμε ω και την τελευταία μα πεντάραμα, χρειαστεί. Α, όλα κι όλα. Δεν θέλω να στενοχωριώσετε για χρήματα, ούτε στην Τζούτη, ούτε στην Τζότζ. Αρκετέ κοτούρε έχετε. Το νοσοκομείο το κερνάω εγώ. Στην υγεία σου, λευεδιά μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, <laughs> Δεν θα μπορούσα να δεχθώ από σένα από ένα σέντ. Ε, τότε... Επιτρέψτε μου να σα προσφέρω μια πετρελαίου Θα τρελαθείτε στο χρήμα. Ο τα πρώτα 27,5% πάνε κατευθείαν στην Τζέμψε, αφορολόγητα. Mm. <αλ>. Όχι, όχι, Ευχαριστώ πολύ, Μπερτίτζουν, έχει δίκιο. Θα τα καταφέρουμε με δυο μα. Θα τα καταφέρουμε και χωρί πετρελαίου. Το <αλ>. καταλαβαίνω και σα ταυμάζω και του δυο. Και τώρα επιτρέψτε μου να πάω να μαζέψω τα πράγματα. Ναι, παιδάκι, μην πα. Αλλά, Γιώργο! Ναι. Θε να σε τσουλίσω πουθενά. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Θα παρκάρω για λίγο εδώ. Όπω θε, θα σα δω. Θέλει τίποτα, αγάπη μου. Όχι, μωρό μου ε, Τζότι μου πρέπει να σου πω ότι με έχει αφήσει κατάπληκτο. Και εσένα, ωραία. Δηλαδή, όλοι σα με θεωρούσατε εντελώ άχρηστη. Όχι, παιδάκι, δεν θέλω να πω αυτό άχρηστη. Αλλά δεν ξέρω να. Πάντα μου δίνε την εντύπωση ότι χρειαζόταν ένα στήριγμα. Δεν <χι> ήσουν τόσο πολύ γυναίκα, τόσο πολύ. τόσο πολύ. <χι> και τώρα βλέπω πώ τα βολεύει και τα καταφέρνεις καλύτερα και από δυο δημιουργίε άντρα Μα απλούστατα. Τζού... Δεν είχε χρειαστεί να ασχοληθώ. Αφού φρόντιζε για όλα αγάπη μου. <χι> Δεν ξέρω όμως τι κουράγιο είναι αυτό για μένα να σε βλέπω έτσι δυνατή mm. Θα... Mm. θα χρειαστείς ώστε να πάρεις δυσάρεστες αποφάσεις Έλα Τζόρτ, σε παρακαλώ, άκουσέ με μια για πάντα Δεν θα χρειαστεί να πάρω καμία δυσάρεστη απόφαση θα πάμε σήμερα στην κλινική και σε λίγε μέρε, το πολύ σε δύο εβδομάδε θα είσαι εντελώ καλά. Το κατάλαβε. Δεν είσαι η πιο καταπληκτική γυναίκα σε όλη την περιοχή τη νέα. Κανέ που είμαι καταπληκτική γιατί επειδή σε αγαπάω τόσο πολύ. Ε, λοιπόν, αν το ξέρω πώ θα έχει τόσο κουράγιο, θα στόλε για την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται να πεθάνω. Ε, βέβαια, Τζόρντ, έπρεπε να μου πει στην αλήθεια. Ορκίζω ότι δεν θα μου ξανακρίψει ποτέ τίποτα. Α το Ορκίζομαι. Αν πρόκειται να ξαναπεθάνω, θα σα το πω αμέσω. Δεν παρακαλώ. Δεν είναι ώρα για αστεία. Ε, αν μάθε τίποτα θα, θα τρελαθώ, θα αυτοκτονήσω. Έλα, έλα, μην τα σκέπτεσαι καθόλου αυτά. Να σκέπτεσαι μόνο τι ευτυχισμένε στιγμές που περάσαμε μαζί. <laughs> ναι, Τζόρτζ. <George. laughs> περάσαμε πολλέ ευτυχισμένε στιγμές <laughs> Για σκέψου, ε. Δέκα <laughs> ολόκληρα χρόνια. Και ούτε το κατάλαβα πώ πέρασαν. Αχ, πάει σου, Και αν υπολογίσουμε και το κολέγιο, μου, κάνει έντεκα χρόνια που γνωριζόμαστε. Έλυχε <laughs> <laughs> θυμάσει τη γωνιά του Νίκ του Έλληνα. Το μικρό snack bar έξω από την πύλη του κολεγίου. Αν θυμάμαι, λέει. Στη γωνιά του Νίξ συναντηθήκαμε για πρώτη φορά ναι. και αμέσω κατάλαβα ότι μου ήταν εγγραφτό, μου να σε προσέχω. Mm. <laughs> Θυμάσαι το πρώτο μας δραντούδι. <laughs> Ήρθε με πονοκέφαλο. <laughs> και όταν, όπω αυτή τη στιγμή, άρχισα να σου κάνω μασάζ στου κροτάφου σου, έγινε ξαφνικά τόσο γλυκό και μου είπε: Εύχομαι να με χαϊδεύει έτσι σε όλη μου τη ζωή, ώστε τη στιγμή που θα πεθάνω. Αναπνέει <συρίζοντα> Τον πήρω ο ε, ε, Έρχομαι Έρχομαι Ποιο <συρίζοντα> λεπτά να τον πάω μέσα <συρίζοντα> Έρχομαι <συρίζοντα> Σιγά θα μου τον ξυπνήσετε Ωε ε, ε, ε. Τι δεν είναι εδώ κανείς Ωε ε. Τι δια δυο μέρες έλειψα και πεθάνανε όλοι! Μπα, ο δόκτωρ μου. Χάι, Τζουντι. Πώ ήταν αυτό και μα τιμηθήκατε. Ένα ε, περνούσε απ' έξω και σταμάτησα να σα ρωτήσω, αν θα θέλετε να σα αφήσω μερικά από τα ψάρια που έπιασα. Όχι, Δ. Μόρι. Σε ευχαριστούμε που μα τιμηθήκατε για τα ψάρια. Αλλά δεν μα χρειάζονται. Επιμένω να τα πάρει, Τζουντι. Είναι όλο σίδερο και πρωτενε. Θα κάνουν καλό και στου δυο σα. Προπαντού στον Τζορ. Όχι, Δ. Μόρι. Δεν θέλουμε να σα τα στερήσουμε. Μα τι λε τώρα. Το αυτοκίνητό μου απ' έξω είναι γεμάτο. Τι διέλο έκανα ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Ψάρια έπιανα. Δεν σκότω να μηγε. Ανεβείτε! Yeah, δεν σκοτώνατε μύγε. Yeah. Θα μπορούσατε όμω να έχετε σκοτώσει ανθρώπου. Yeah. Μα απορώ με σα. Πώ μπορέσετε να τα ξεχάσετε όλα και να φύγετε έτσι, μόνο και μόνο για να κάνετε το κέφι σα. Και γιατί όχι, άνθρωπο δεν είμαι κι εγώ να πάω να ξεσκάσω ένα Σαββατοκύριακο. Δεν λε πάλι καλά που δεν μου έτυχε τίποτα το επίγον με κρατήσει εδώ. Τίποτα το επίγον! Το γεγονός δηλαδή ότι ένας ασθενής σα μπορεί να ξεψυχήσει από στιγμή σε στιγμή Δεν είναι για σας επίγον Μα που να πάρω Τζούντι πάντα έχω ασθενείς που είναι έτοιμοι να ξεψυχήσουν Ξέρεις όμως πολύ καλά ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορώ να κάνω απολύτως oh. τίποτα Όποιος είναι γραφτό του να πεθάνει, hey. θα πεθάνει και χωρίς εμένα Ωραία oh, ο κοινικό. Ε? Ακόμα και οι γιατροί διατηρούν κάποιο είδο ευαισθησία. Τζούντι, τι διάλογο έχω κάνει και με βρίζει έτσι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ποτέ στη ζωή μου δεν απογοητεύτηκα έτσι από άνθρωπο. Πάντω πρέπει να το μάθει, Ραλφ. Από εδώ και πέρα δεν έχει πια καμιά ανάμιξη με την υπόθεση. Καμιά ανάμιξη σε. σε. σε. σε. σε ποια υπόθεση. Μου. Σίγουρα έμεινα πολύ στον ήλιο και έχω παρακρούσει. Τζούντι, Μπορείς, επαρκαλώ, να με εξηγήσεις τι ακριβώς μου τσαμπουνάς τόση ώρα Άκουσε, Μπορεί να μην θέλει να μου πεις την αλήθεια Αλλά αυτό πια δεν έχει σημασία Αλλά να σηκωθεί να φύγεις Τη στιγμή που ξέρεις ότι ο Τζόρτζ Από στιγμή σε στιγμή πεθαίνει ε? Αυτό Γιώτι, άκουσα καλά, είπε τα αλήθεια ότι ο Τζόρς πεθαίνει Δεν υπάρχει λόγος να υποκρίνεσαι Ράλφ, τα ξέρω όλα Και σε πληροφορώ ότι απόψε κιόλας θα τον πάω στην κλινική Μάγιο Μάλιστα <laughs> Ράλφ, <laughs> Ράλφ. <laughs> Ράλφ, πώς μπορεί να γελάσει κι από πάνω Γιώτι, παιδί μου, έχω δει πολλού υποχόνδριους στη ζωή μου Αλλά σαν το δικό σου, τον Τζόρς, ποτέ μου <laughs> Δηλαδή, δηλαδή, να πει πω δεν είναι αλήθεια <laughs> Έκανε γενική εξέταση μόλις προ δύο εβδομάδων Είναι. Σου έδειξα μάλιστα τα αποτελέσματα Ωραία Τζοντι, σου δίνω το λόγο της ιατρική μου τιμής ότι ο George Κίμπαλ θα μας θάψει όλους μας Δηλαδή, δεν έχει απολύτως τίποτα Εκτός από... Λόξα, Α. απολύτως τίποτα. Του το είπα και του ίδιου προχτέ. Να εδώ, σ αυτό ακριβώ το δωμάτιο. Ε, τότε γιατί να μου πει ότι πρόκειται να πεθάνει. Α, αυτό δεν το ξέρω. Δεν είμαι ούτε ψυχιατρος, ούτε ψυχαναλυτής Άμα ξαναπάω στο πανεπιστήμιο και είδη και αυτό, θα περάσω να σου πω. Μα γιατί, Καλέ, γιατί! Ποιο λόγο μπορούσε να έχει. Για. Για. Το φορήκα. Τι βρήκε. το είχα καταλάβει εγώ ότι τα έχει φτιάξει με μια άλλη. Γυναίκα! Καμίλα! Μπράβο, George! Και όταν τον κατηγόρησα γι' αυτό φαντάστηκε ότι μπορεί να μου ληξει στάχτη στα μάτια λέγοντας μ' αυτό το απίθανο παραμύθι Βρή το μάσκαρα τζίκο! Νομίζεις πως θα μπορούσα να σου φανώ χρήσιμο σε τίποτα, Γιόντι? Όχι, Ράρφη, σε ευχαριστώ Πάντως η συμβουλή μου προς όλες τις συζύγους αυτές τις περιπτώσεις είναι να τα ξεχάσουνε όλα και να κάνουν σαν να μην συνέβη τίποτα από όσο θυμάμαι όμως καμιά γυναικός τώρα δεν δέχτηκε να ακολουθήσει αυτή μου τη συμβουλή Α ναι και δεν έχω καμία διάθεση να είμαι εγώ η πρώτη Το, το, το, το, το βλέπω, το βλέπω θα, θα περάσω να σε ξαναδώ, Στο Judy. καλό, Ραλφ Είσαι βέβαιη πω δεν τα θέλεις τα ψάρια Θα σου κάνουν καλό, είναι όλο σίδερο και πρωτεΐ ε, Είπαμε, Ραλφ, όχι, σε ευχαριστώ Πάει καλά, θα τα φάω μόνο μου Αν και πολύ θα τα καταφέρω. Όπω και να τα μαγειρέψω, μαγκούφις άνθρωπο. Ένα αυτοκίνητο ψάρι Πό, από το πολύ το σίδερο θα καταντήσω Ανδριάντας καλό, ε. Καλό, καλό. Ασφαλώς ο κύριος νομίζει ότι πάει, τελείωσε. Το βλέπω κιόλα. Να τρέχει με την πρώτη ευκαιρία στο δωμάτιο της Φιλενάδας Εμένα μου κάνει τον πεθαμένο Κι όσο φαντάζομαι τα γέλια που θα κάνουμε και οι δυο Μόλις θα της διηγηθεί το έξυπνο κόλπο του <laughs> Αλλά θα γελάσει όμως καλύτερα Όποιος γελάσει τελευταίο. Να λοιπόν αγαπητοί μου που και η Τζούντι έχει ζωηρή φαντασία κι όπως ακούσατε πιστεύει πως βλέπει κιόλα τον καλό τη τον Τζότζ στο διαμέρισμα της... της Λολίτας του Έπρεπε να δεις τα μούτρα που έκανε όταν τη τόσασα το παραμύθι. Λίγο έλειψε να μείνει στον τόπο. Τζορτζ, είσαι αχτύπητο. Τη είπα πω πρόκειται να τα κακαρώσει και αυτή η χαζιτόχαψε. Αν το χαψε, ώσπου να πει κείμενο. Αυτή η μανούλη είναι πιο κουτί και από τα βλήτα. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, δεν μου ήταν και τόσο εύκολο να τη το Έλα όμω που είχε αρχίσει να μυρίζεται πως εσύ και εγώ σούψου μουύψου, τη σαμολάω κι εγώ την ψεματάρα και τα σκέπασα μια χαρά. Ο Ντι Είσαι τόσο έξυπνο! Ε, είμαι, δεν λέω. Μα είναι και η ανάγκη. Όταν παίζει κανεί με τη φωτιά, πρέπει να τα έχει τετραγώσια. Να σου πω την αλήθεια, τη χρειαζόταν. Για να μάθει να χώνει τη μύτη τη παντού. Το τι δεν τη χωνεύω κάτι τέτοιε παντρεμένε, εδώ μου κάθονται. Επειδή δηλαδή η κυρία μου κατάφερε να κουκουλώσει έναν άντρα, θα πει ότι τον έκανε σηκόπεδο. Πώ να το κάνουμε, χρυσή μου, Λολίτα. <laughs> <laughs> Έ, έχει αυτή το δίκιο τη. Στην ηλικία της βλέπεις, χρειάζεται κάποια εξασφάλιση Αν δεν είχε και εμένα, αντιάτε <laughs> <laughs> Θα την κλένε και, και οι Ρέγγες <laughs> Και δεν μου λες, Μανούλη, σαν ποια μοιάζει η γυναίκα σου Σαν, σαν οποιαδήποτε παντρεμένη Όλε μοιάζουν μεταξύ του. Ειλικρινά, Τζόρτζι, δεν δε μπορώ να καταλάβω γιατί εξακολουθεί να μένει μαζί τη. Αφού όλα μεταξύ σα έχουν τελειώσει, έτσι δεν είναι. Ε, ναι, βέβαια. στερα όμω από δέκα χρόνων γάμου, πώ να το κάνουμε. Κάτι τσοφίλω κι εγώ. Ε, τουλάχιστον λιγάκι ήκτο. Λίγη συμπόνια. <λαβα> <λαβα> <λαβα> <λαβα> δε, δε, δε, δε, δεν την αφήνουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Δεν ήρθα εδώ πέρα για να στενοχωρηθώ. Ναι, μωρό μου. Ναι, γλυκούλη. Γλυκούλη, κουταβάκι. Έλα στην αγκαλίδα la lolita σου; Ελά; la de φυλάκι στο na σου! Πολλά φυλάκια! Αλλά πώ θα po ζητήσει από τη posta Γαφ! Γαφ! Γαφ! Γαφ! Γαφ! Γαφ! Γαφ! ga επειδή δέκα ολόκληρα χρόνια σου έδειξα εμπιστοσύνη Φαντάστηκες ότι έχεις παντρευτεί καμιά θεόκουτη γυναικούλα ε? <laughs> Έλα όμως που βγήκαν όλα στη φόρα Ε, λοιπόν, τώρα θα μείνεις πραγματικά κατάπληκτος Έλα εδώ Α! Εσύ, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, αγάπη μου, αχ, την Ότι είχα ένα φρικτό εφιάλτη στον ύπνο μου. Μ, α, τον καημενούλη, φαντάζομαι πόσα θα τρόμαξε. Θα τρόμαξε, λέει. Ε, Φαντάσου, είδα ότι είχα πεθάνει, λέει. Και μου mm. στείλαν πολλά λουλούδια. Αλλά πέσαν δύο γαρύφαλα και μου βλώσαν τα ρουθούνια. Και δεν μπορούσα mm. να πνεύσω πάνω εκεί να πήγα να σκάσω. Υπομονή, αγάπη μου, υπομονή. <laughs> Στην κατάσταση που βρίσκεσαι, είναι φυσικό να φωλιάζουν στο μυαλό σου μαύρε σκέψει. <laughs> Πώ αισθάνεσαι, μανούλη. Σιγά-σιγά, με πας Σ... με την όπιστη. <laughs> τι σημασία έχει, παιδάκι μου, όσο και να παραπονεθώ. Να παραπονεθεί, κουταβάκι μου, να παραπονεθεί. Δεν ξέρει πόσο σου πηγαίνει. Κάτσε, Θα να πετάξει κάτω. Τι έπαθε, Χρυσό μου. Ε, παίρνω παράδειγμα, πώ έδειξε τόση μεγαλοψυχία, τόση κατανόηση. Όχι, εγώ Μα ακολουθώ τι συμβουλέ σου, μανούλη. Ναι, παιδί. Δεν ήθελε να γίνω πρακτική. Ε, λοιπόν, έγινα. Ναι. Και μια και μιλάμε για πρακτικά πράγματα. Καλύτερα να σκουβεντιάσουμε τι λεπτομέρειε τη σκηδεία σου. Αχ, τι μου. Καλά, εσύ είπε πω δεν θες να ακούσει τη λέξη. Γιατί? Το είπα, το είπα πριν όμω. Καλά, τι, τι μεσολάβησε. Ο ρήμα σαν τα χλάδι, φαπ. Μα, αι, πολύ χαίρομαι που το ακούω. μου, κάνει έξω ένα καιρό μουούρμια. Ευκαιρία να πω στα μαγαζιά να κάνω μερικά ψώνια. Θα πα για ψώνια. Ναι, μανούλη, θα πάω στα μαγαζιά να σου αγοράσω ένα ωραίο, ωραίο φερετράκι. Για, για, για μένα το φέρετράκι! Για σένα, αγάπη μου, εσύ δεν πρόκειται να πεθάνεις! Ναι. Ε, λοιπόν, να νόφουλα να τα αφήνουμε όλα για την τελευταία στιγμή! Για σιγά, Τζούντι μου! για σιγά, βρε παιδάκι μου! για σιγά, τι διάζεσαι! Δεν, δεν νομίζεις πως είναι λιγάκι προώρο ακόμα για το, για το φέρετρο! Αφού είπα πω θα πάμε στην κλινική που ξέρει, <Και> μπορεί το να ζήσω. Όχι. <Και> τι, τι θα το κάνουμε, μη στρατοφέρατρο, σε παρακαλώ. Για πήγαινε να το πουλή δεύτερο χέρι, δεν είσαι να πιάσουν καμιά δεκάρα. <Και> στον πόι μου φαίνεται τον θα το αγοράζει. <Και> Α, να... ξέχασα, το σκέφτηκα το πράγμα. Να, τι σκέφτηκε. Νομίζω πω δεν χρειάζεται να πάμε στην κλινική να κάνουμε και τόσο έξω. Εσύ επέμενε και κι εγώ ε, να λοιπόν, πάμε, παιδί. Άλλαξα γνώμη. Μπα. Στο κάτω-κάτω τη συγγραφή, όπω είπε κι εσύ, να, να. να σε διατηρήσουν στη ζωή μερικέ βδομάδε περισσότερο. Σπουδαίο το πράγμα. τι Μα μια και καλή! μου, τι έπαθες. έπαθε! Φεύγω, σ αφήνα ελεύθερο! Τώρα μπορείς να τρέξει το διαμέρισμα της Λολίτας με τα τέσσερα. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. <rac cowboy> Αχ, Έβαλε τα δυνατά δεν μπορούσε να αντέξει την ιδέα που τα πεθάνω! Τζούντι, περίμενε! Τρεπατάω. άνθρωπο. Αχ, δεν. Ας είχα τουλάχιστον την υγεία μου Είμαι πάλι ο Τζίμι Κόνος Ελπίζω να με θυμάστε, μια και από τότε που σας άφησα έχει περάσει μονάχα μισή ώρα Ο Τζορτζ τηλεφωνεί στο φίλο του το γιατρό το γνωστό μας δόκτορα Ραλφ Μόρις Σιγά να ακούσουμε τι λένε. Ναι. Ναι ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι. Όλα αυτά τα ξέρω, γιατρέ μου. Σύμφωνοι, αλλά εγώ. Ε, ναι, εγώ ενόμιζα πω. Και βέβαια χαίρομαι που δεν θα πεθάνω. Μα τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει τώρα, γιατρέ. Τώρα, ερωτήσεις είναι αυτέ. Μα δεν λέω πως θες εσύ, γιατρέ μου. Ναι, ναι. Ναι, ναι σύμφωνοι, μου το πω δεν έχω τίποτα. Ναι, αλλά και εσεί, γιατρέ, θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο. Που όταν λέτε στου ασθενεί σα πω δεν έχουν τίποτα, να μπορούν και αυτή πράγματι να το πιστέψουν πω δεν έχουν τίποτα. Και άκου να σου πω, γιατρά μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, άλλη φορά, άμα έχει να κάνει επαγγελματικά τηλεφωνήματα για να θάψει άλλα ανθρωπάκια, να μην έρχεσαι να κάνει από το δικό μου το τηλέφωνο. Ε, Η όνομα τη Παναγία μου έχω στη μισή μου ζωή, Αδε μου Α τι είναι αυτά που κάνει. Καλά, εντάξει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Τι πράγμα? Ψάρια. Δεν θέλω, φάτα μόνο σου. Μεταξύ μα, κύμπαλε, πρέπει να σου πω πω αυτό που έπαθε σου χρειαζόταν. Α είμαστε παρακαλώ πολύ. Ευγένεια φιλοξενουμένου. Μου χρειαζότανε. Μάλιστα, κύριε. Όταν ένας άντρας έχει τη μοναδική τύχη να παντρευτεί μια κοπέρα σαν τη Τζούντι... ...και σηκώνει τα μάτια του να κοιτάξει άλλη γυναίκα, ό,τι και να πάθει, λίγο του πέφτει. Ειλικρινά, δεν μπορείς να σε δώσω άδικο που σε αφήνει και φεύγει. Ναι, βέβαια, αυτό αφολεύει σαν, δεν έτσι. Μην παίζεις να λησιδίστος, παιδάκι μου. Μην παίζεις να σου. Με φτάνει οι μου. Όχι, σαν εδώ μέσα με το παιχνιδιάξ τώρα. Με συγχόρηζε δεν ήξερα σε ένοχλω. Όλα όσα κάνει με το χρνών πελάκι μου και αυτά τα άρθρα που φορά σμετωχθούν. Να πα να γόδα του παμούτσου όπω όλο ο κόσμο. Που μου σε πω ότι εδώ μέσα. Να σου έκλαια. Καταλαβαίνω πω δικαιολογημένα είσαι κακόκυφο. Εγώ όμω δεν σου χθεώ σε τίποτα αν η Τζούδη σε Τζούσαι στα πράσα. Όπω λέμε και στην Καλιφόρνια, όποιο χορεύει αυτό πληρώνει τα όργανα. Ουσιαστή, ξαλόγιασε καλά καλά τη γυναίκα, μου λέει και η παρημίε τώρα. <laughs> δεν με μια τη σκέψη Κύμπαν. Η αλήθεια μα είναι από συστήσει μου απέναντι στη Τζούτη υπήρχε και στο κάτω-κάτω, μην ξεχνάς ότι εσύ φαγώθηκε να με κρατήσει όνει και καλά εδώ το Σαββατοκύριακο για να σου βγάζω έξω τη γυναίκα. Ένα άλλο στη θέση Ο μου. Όχι, υπήρξε θελοντής, παιδί μου. Υπήρξε, έχεις απόλυτο δίκιο. να σου πω. Μπερτ, στο Ναι, ναι, όπου να έρχεται. Θα προλάβεις το αεροπλάνο. Ού, έχω μια μισή ώρα καιρό. Ωραία, θαυμάσαι. Πολύ θα το θέλα, να άλλα, και να φεύγαμε μαζί. Και εγώ πολύ θα το θέλα, Bert, δεν yeah. Πρέπει να και έρχομαι να σε βρω στο Ρένο. Εντάξει! Ίσα ίσα που θα ξεμπερδέψω κι εγώ κάτι φιλίες που έχω στο Τέξας ναι; και παίρνω από κύτταρο πλάνο για το ο Ρένο. Αχ, θαυμάσια! Δεν μπορείς να φανταστείς τι όμορφα θα περάσουμε. Ναι. Είμαι βέβαιος πως το Ρένο θα σε αρέσει πάρα πολύ. Μα Χρυσέ μου Μπέρ, τ' ανυπομονώ να το γνωρίσω. Μα που να πάρω ο διάλος Τζούτης, σύνδελθε επιτέλους! Σου λέω από πόσο σα είπα ήταν η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, το ορκίζουμε. Σε παρακαλώτζό. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε πια τίποτα ήδη μα. Την υπόθεση την ανέλαβαν η δική γόρη μα. Λοιπόν, άσαι και του όρου και τι φλογέ διαψέφει τη δεκάρα. Η Τζούντι έχει δίκιο ο αδελφέ μου. Έχει κατανατήσει μονότονο. Το καλό που σε ένα ξυλάγκου τη Καλφόρεια. Μην ανακατεύεσαι εκεί που δεν σε σπέρουν να μην σε κάνω πιο μαύρο και από τη μούρκα του πετρελαίου, στο ξύλοφο. Σε παρακαλώ Τζόρδο. Πώ το μιλάει έτσι του παιδιού. Μα του δεκαβάλ γιατί δεν, δεν θέλει να με πιστέψει, σου λέω πώ δεν ήταν εκόλμα. Ναι. Το πίστευμα στα αλήθεια Ανε, βέβαια είναι και το γράμμα. <laughs> Μεταξύ μα, Τζόρτζ, πότε το σκάρωσε. Μόλι είδε ότι δεν έπιασε το κόλπο. Όχι, Τζουντάκι, μου, όχι, Χρυσό. Δεν είχε μια περιπέτεια, Χρυσέ μου. Ήταν κιόλα αρκετά απέσφαλα. Μην την Αλλά να προσπαθεί να μορύξει τάχτη στα <laughs> μάτια λέγοντά μου αυτό το μακάβριο ψέμα, ε, είναι, είναι. Τι <laughs> να πω. Ποιο το σκέφτε μου, ότι κόντυψε ένα τρελαθό. Παραλίμω να πάω εγώ στην κλινική <laughs> Μάιο. Σε πέρασε για εντελώ τούβλο, Φουκαριάρα Τζούντι. Τούβλο είσαι και φαίνεσαι. Αν γυρίγαγα με νιουφκαριέρα, όχι, είναι δικό μου λογαριασμό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ ένα ανθρώπινο μυαλό μπόρεσε να συλλάβει κάτι τόσο φθηνό, τόσο πρόστιχο. Ακούσε και να πει στη γυναίκα ότι πρόκειται να πεθάνει. Μα μου το πείστε μα τα αλίδια, σου λέω. Ένα χασιά μου, Τζορτ, πε μα και κάνα ψέμα. Μα πέθανε στι αλίδιε. Τζούντι, σε παρακαλώ, άκουσαμε για τελευταία φορά. Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, ο δόκτωρ Μόρι μου έδωσε κάτι χαπάκι. Με παρακολουθήσει. Βεβαίω. Λοιπόν, εσύ με παρακολουθήσει. Ήρθε από εκεί. Πά Λοιπόν, παίρνω τα χαπάκια παιδάκι μου και μπαίνω στην κουζίνα Να βάλω λίγο ποτήρι σε ένα νερό Νίκα, τα <τάβαλα>, βγαίνω από την κουζίνα Βρίσκω το δόκτωρο μου όρες εκεί να τηλεφώνει πισόπλατα να ακούω να μιλάει για κάποιον άρρωστο που πρόκειται να πεθάνει mm -hmm. Νομίζω ότι ο υποψήφιος Μακαρίτης είμαι εγώ Λοιπόν... Λοιπόν... Λοιπόν... Λοιπόν... Λοιπόν... λοιπόν αυτό είναι ρε παιδιά, δεν έχει άλλο που oh, σας πω Και περιμένεις από μένα mm. να σε πιστέψω Πριν τα τρώω αυτά! Φάτασε, παρακαλώ ναι Τζόρση, αστω το Θεό περιμένεις από μένα να πιστέψω αυτό το απέσιο ψέμα oh, Δεν περιμένω πια τίποτα, είμαι ένας κόπανος Στο ταξί σου, ε. Σε Πάμε ευχαριστώ, Τζούτι, Πολλοί θα το ήθελα να φεύγαμε μαζί. Εγώ πολύ θα το ήθελα, Μπέρτα, αλλά δεν γίνεται. <σχεστί> θα στη ή όχι, Ναι, ναι. Να δει, Σε ευχαριστώ για όλα, Μπέρτα. <σχεστί> Γεια σου, <Jack>. Τζάκ! <σχεστί> για άλλη φορά να είσαι πιο προσεκτικό. Χωφ, χωφ, Θα σου πετάξω κεφάλι. να τα Πάω να μου. παρακαλώ. Δεν μου, Βενεβιέντον! Αυτή με εγκαταλείψει τα αλήθεια, εγώ, εγώ νόμιζα όπως πέσαμε. <σκοίλια> Τι θα πω γίνω μονάχος μου τώρα! Δεν δέκα δε, χρόνια μου τα έφεραν όλα στο χέρι! Ο χωρίς την Τζιούντι πάει, εγώ χάθηκα! Θα αρχίσω να ξεπέφτω, να ξεπέφτω, θα ξεπέφτω! <σκοίλια> Ποιος ξέρει, μπορεί μια μέρα να καταντήσω να... Να ζητιανεύουν στου δρόμους Και αυτή τη φορά, κυρίες μου και κύριοι, ε αυτό πια είναι και αν είναι Ο Τζορτζ Κίμπαλ φαντάζεται τον ίδιο του τον εαυτό διμένο στα κουρέλια να ζητιανεύει έξω από το Carnegie Χόλ Για το πιο δραματικό του πράγματος η μοιραία συνάντηση θα γίνει την παραμονή των Χριστουγέννων Όλο ο κόσμος γιορτάζει χαρούμενος, χιονίζει Ο Τζορτζ, λυπημένο τραγουδά δεν έχω σπίτι ο φτωχός, δεν έχω ούτε ψωμάκι, ούτε δεκάρα δυστυχώς, να πιω ένα ποτηράκι. Τι ψυχή θα παραδώστε, κάτι και σε μένα δώστε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλή μου Κυρία, καλά Χριστούγεννα, ο Θεός να σα έχει καλά, Κυρία μου. Τη χαρούμενη ημέρα είναι αυτή των Χριστουγέννων. Έλεήστε με να ζήσουν οι που σας εγέννουν. Ω Μπερτ, κοίταξε αυτό το φουκαριάρικο γεροντάκι. Δώσ' του αγάπη μου τίποτα ψηλά να κάνει και αυτό Χριστούγεννα. Ναι λατρεία μου, αμέσως να του δώσω. Πάρε μπαμπουλή. Ο Θεός να σα να ευλογεί καλέ μου κύριε και εσάς. Και την ευγενική σας κυρία. Αμάν. Μπερτ, κοίτα, ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ. Βρε καλά λες, ο Τζορτζ Κίμπαλ! <laughs> Βρε πώς κατάζεις έτσι, Τζακ! Τζορτζ που να παροδιάνωσς, πάρω Πάρ το. Δεν έχω ανάγκη από την ερημοσύνη σου, ευχαριστώ. Συμβαίνει να τα... να τα βγάζω πέρα μόνος μου. Μα Τζορτζ, πώς μπορεί να τα βγάζει πέρα μόνος σου, εδώ ζει τους δρόμους! Απλούσατα. κάθε δολάριο που μπαίνει στην τσέπη μου είναι εντελώς αφορολόγητο. Και όχι μόνο τα 27,5% όπω με τι να σου πω ένα τραγουδάκι. Είναι δική μου σύνθεση. Δώστε μου ψωμι να ζήσω. Είμαι γέρος, θα ψωφίσω. Στέρεψαν τα δάκρυα μου. η τσούν την μου. Ο Θεέ μου, είναι τρομερό. Πάμε αγάπη μου, αρκετά αναστατώθηκες. Το ζεστό βαΐ μου λείπει, τρέμω και θαρπάξω γρήπη. <σοκλή> Βοηθήστε με εργάτες, έχω να ταΐ σωγά George, μπορώ, μπορώ να σε απασχολήσω ένα λεπτό. Εσύ είσαι Άγνου και βέβαια δεν νομίζω πω έχω τίποτα βιαστικό. Τι σου συμβαίνει, Τζορτ, Μήπω δεν αισθάνεσαι καλά. Όχι και τόσο. σω θα έπρεπε να ξεκουραστεί. Θέλω να σε βάλω στην πολυθώρα με τι ρόδε. Όχι, όχι, δεν θέλω, α τι ρόδε. Ε, βέβαια, καταλαβαίνω, Τζορτ. Στην κατάσταση που βρίσκεσαι θα πρέπει να σου μυρίσει πτωματήλα, ε. Ναι. <laughs> Συμφέρομαι πω κάτι, Τζορτ, θα σε αλλάξει εντελώ τη διάθεση. Ναι. Τι πράγμα. Ναι, Μόλι σου τέλειωσα τον επικίνδυνο. <laughs> θέλω να <laughs> τον ακούσει. Α πι ένα καλό <Χείνεια> του ας... ουρανό ψηλά και έστειλα να φωνάξουνε τον Τζόλ τον Γκίμπαλ. Στάματα, σταμάτα, σταμάτα ως, δεν θέλω άλλο. Στάματα. Στά, στά, στά. Ο Σιστάλ σου παρακάτει κάποια ωραία Τζόλ. Σταμάτα, δεν θέλω να μου πει τίποτα. Α! Φώναξε ο Άγγελο. Σου χτύπησε ο... την πόρτα. <Χείνεια> θα σου ψουρίζω διαρκώ <Χείνεια> του τάφου σου τα χόρτα. Εκεί το ψούρι είναι τα ίδια. Δεν πρόφτασε να πει. Εμπρό, ανοίγει, μπαίνει μέσα. Την ώρα που έχει μια στο στί. Θα σου κοπρέμαι. Σάμάτε Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω, σταμάτα σου λεφραπεύου. Μήπω να σου αρέσει. Όχι, αριστερού, είμαι. Θα σου ξουρίζει, εντάξει, το Άστο να πάει στο διάλογο. δεν χρειάζεται. Γιατί αλλάξαν τα τέρμινα, παιδί μου, δεν πεθαίνω. Όχι, πήρε την απόφαση να παλέψει. θέλω να σου ξουρίζω το γρασίδι. Είσαι τι και εγώ μου Λέει ότι θα σα τάψω όλου. Φύλαξε τον αυτό το λόγο να το εκφωνήσω εγώ λοιπόν. Πεθαίνω. Τα πέρδεψα. Δηλαδή, στερίχνει, δεν πεθαίνει, Τζόρτζ. Έτσι που ήταν τα πράγματα, καλύτερα να πέθανε. τι αυτά Καλά, Τζόρτζ. ανακάλυψαν καινούριο Μα τίποτα αυτά. Όχι τώρα, δηλαδή, εδώ, εδώ που τα λέμε, εγώ δεν ξέρω πρέπει να συγχωρέσω. Γιατί εγώ... πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει να σε πάρω, διάλωση, να σε πάρει. Μέχρι να πίνω τρία μερών νυχτά από τη λύπη μου, άσε πέρα δυο μέρε και δυο νύχτε άγρυπνο για, για να σου γράψω τον επικίνδυνο. Και τώρα είσαι το θάσο να μου πει πω δεν πεθαίνει. Μωρή, καλώ ήρθε. Τι πρέπει να κάνω, να πεθάω, για να σε ευχαριστήσω. Δηλαδή, λυπάμαι πολύ, τι να σου πω. Εγώ τώρα αισθάνομαι σαν βλάκα, δεν περικεφαλέα. Ακούσε, κύριε, εγώ κάθομαι να κλέω, να πίνω και να γράφω και να του ξηρίζω και το γρασίδι. πολύ. είπα μου πολύ. Και ζού, τι λέει τώρα, Το ξέρει πω δεν πεθαίνει. Ναι, το ξέρει. Ε, και πώ το πήρα Πώ το πήρα, Άστα, μη τα λέω όπω το πήρα ε, Με το δίκιο, έτσι. Δεν μπορεί να λες και να ξελέ. Και καθώ ξέρει και για υποχώρηση, φυσικό είναι να πω την κοράδεψε. δεν είναι αυτό, Άρνολ. Ρατίνε. Νομίζει ότι έχω φιλενάδα. Και ότι εσκάρωσα όλη αυτή την ιστορία για να σκεπάσω την απιστία μου. Καταλαβαίνει. <laughs> <laughs> τι γελά, Μόνο, τι γελά, <laughs> Δεν καταλαβαίνει <laughs> σου, λέω. <laughs> Φαντάζομαι ότι θα σε φύγει να ξεμητίσει, Μα δεν είναι για να ξεμητίζω. Ξεμητίζει τζούτι για καλά. Θε... Δηλαδή Φεύγει και με εγκαταλείψει. Πάει στο ρένο να πάρει διεζύγιο. Ω Θεέ μου. Δεν είχα καλά. να προσπάθησε να τη Δεν θέλω να ακούσει λέξη. Βρέ, Άρτων, σε παρακαλώ πολύ. Εσύ, ε, σαν σα δικηγόρο που είσαι, Μ' αρέσει να μου δώσει μια σύμβολή. Όχι, Ναι, Τότσο. Παραδείγματο, όταν μια γυναίκα νομίζει ότι ο άντρα τη έχει φιλενάδα. Μ' αρέσει. Πώ μπορεί να την πείσει για το αντίθετο. Δεν μπορεί. Αποκλείεται. Ναι, εγώ δεν έχω φιλενάδα. Το ίδιο κάνει. Μα εδώ το Σύνταγμα λέει σε ένα άνθρωπο θεωρείται αθώο μέχρι να αποδείξει τη ανοχή του. Αχ, οι γυναίκε έχουν δικό του Σύνταγμα, Τζόρτζ. Του φτάνουν μονάχα οι ενδείξει για να σε καταδικάσουν σε θάνατο. Δηλαδή δεν υπάρχει για μένα κανένα ένδεικο μέσον. Όχι. Θα πάω χαμένο, εγώ έτσι. Όχι, έτσι. Ωραία. Ωραία. Στα Στην περίπτωσή σου μόνο μια λύση υπάρχει. Επέτρεψε μου λοιπόν. Ομολόγησε, ναι, και παρακάλεσε την ασυχωρέση. Ε, εντάξει. Να, να με σχορέσει. Για, γιατί πράγμα να μησχωρήσει. που είχε φλενάδα. Μα δεν είχα φλενάδα. Είχε, δεν είχε, θα ομολογήσει. Α, όχι. Απα, πα, πα, Δεν μπορώ να παραδεχτώ κάτι για το οποίο δεν είμαι ένοχο. Α, α, μα προ γιο εσύ το ξέρει πω δεν είχε φλενάδα. Η γυναίκε όμω είναι. Απολύτω, βέβαια, υποσύχε. Ε, παραδέξω, λοιπόν και. Τσε μπέρδευε. Πάει καλά. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή Μέσο σε σ'αρέω, παγίτη μου. Άντε, να βρω το πνευματικό να με εξομολογήσει. Ε, Εδώ, εδώ, εδώ! Ε, εδώ που πα. Δεν μου να το να ομολογήσω. Το πράγμα δεν είναι και τόσο απλό. Ομολογώ. Συγχώρα με. Και ο Θεό σα με συγχωρέσει. Τι θε να πει, Θα σου ζητήσει λεπτομέρειε. Τι λεπτομέρειε. Ποιο ήταν το κορίτσι. Πόσο χρόνο είναι. Όμω πινώση την Τι η άσχημη. Την αγαπάς και σε αγαπά. Πού τη βρήκε. Άντε, άντε. Και το κυριότερο, Τζόρτζ. Πω ήταν. Τρεβατική απόψεω. Όχι. Oh, εδώ πε μουσεί που ξέρει πώ ήταν, γιατί εγώ δεν ξέρω τι να πω. Εδώ, Τζόρτζα. Μάλιστα. Όχι, <συμφίλου> και <σπουδαία πράματα. συμφίλου> Όχι και σπουδαία πράγματα. Όχι και σπουδαία πράγματα. Μάλλον βαρετή στο κρεβάτι. Μάλλον βαρετή στο κρεβάτι. Γιατί. γιατί. <συμφίλου> <συμφίλου> <συμφίλου> Όπω και να ήταν μια γυναίκα, Τζόρτζ. Ναι. Ο άντρα. Ο άντρα. Πάντα να λέει πω δεν άξε και πολύ. <συμφίλου> η άλλη. Για να κολακέψει τη γυναίκα του. Λέει ότι η άλλη δεν άξε πολύ. Βρέζουμπα. Όσο μπορεί σου λείπει, τόσα ξέρει εσύ. <laughs> λοιπόν, είπαμε ε, σπουδαίο κρεβάτι, όχι βαρετή στα πράγματα, ε. πράγματα. Όχι λάθο όπως θα σου Σπουδαία στα πράγματα, όχι βαρετή το κρεβάτι. Παλιλάθω κάθε. πώς το πεσέ, πώ το πες, Όχι, Όχι που Όχι το πράγματα, να φαγητή στο το τη όχι που πράγματα το όχι που πράγματα θα τα μπερδέψω. Πολλά ψέματα, θα με πιάσει δεν μπορώ να τα Όλα και όλα, πρέπει να το πάρει το πράγμα που επαγγελματική απόψε. Τζόρ! Είσαι κατηγορούμενο! Πρέπει να ετοιμάσει την απολογία θα σου να δεν Οκ, οκ, οκ, οκ, οκ, Τζόρντζ. Εγώ μια φορά είσαι δικηγόρο, σου έδωσε τη συμβουλή που μου ζήτησε. Κάνε ό,τι καλύτερο νομίζει. Άντε, <laughs> Παλιόφιλε! <laughs> Άκου. <laughs> Άκου, λέει να ομολογήσω. Μόλι <laughs> καλά να πάθω κι εγώ το τι ο Σκόπανος Δέκα χρόνια βλέπετε δεν έκανα τίποτα, υπήρξα τίνιο. Ο μόνο πιστοσύζυγος σε όλη την περιοχή τη Νέας Υόρκη. Και να πείτε πως μου λείψαν ευκαιρίε. <laughs> μάτσα, κυρίε μου, μάτσα οι ευκαιρίε. Θα μπορούσα να έχω πατήσει την κυρία τουλάχιστον πέντε φορέ. Και είμαι και με τριόφρον. Και δέκα και είκοσι και τριάντα φορέ. Σε κάθε συνέδριο ηλεκτρονική, οι γυναίκε με περιμέναμε το δελτίο. Μάλιστα. Μόλι αυτοναφωνάσανε, ήρθα ψηλό, ήρθα ψηλό. <σχωρίζω> Τώρα μου ψέματα, βλάκα για να μάθει. Και αντί να μου χρωστάει, ευγνωμοσύνη μου, τη στάθηκα δέκα χρόνια, ηλίθεια πιστό, ζητάει και ρε. Να τι πάνω στον ώρα έρχεται. Τζούτι, <σχωρίζω> ήθελα ε, να σου μιλήσω. Και αν δεν πιστέψετε την πιατά που θα σου πω τώρα, τότε να πα στο καλό και η Παναγιά μαζί σου. Περίμενε μια στιγμή, πρέπει να τηλεφωνήσει το ταξί. Άσε, το, τα... το ταξί μπορεί να περιμένει. Και γιατί παρακαλώ μπορεί να περιμένει. Γιατί. θα ομολογήσω. Θα ομολογήσει. Θα... θα ομολογήσω. Hm. Ω τώρα σου λέγα ψέματα. Τώρα θα σου πω την αλήθεια. Ποια να πω όλες. Έλαντε. <laughs> την αληθινή αλήθεια. Hm. Θα τα βγάλω όλα στη φορά. Θα εξομολογηθώ το σφάλμα μου και θα σου ζητήσω να με συγχωρέσει. Ωστε λοιπόν, είχα δίκιο, ε. Το ομολογήσω ότι με απατούσες Ναι, παιδί μου, το ομολογώ, όλα το ομολογώ. Υπήρξε ένα τέρα. Υπέκυψε. Τι να κάνω, άντρα είμαι κι εγώ. η Σάρξ ασθενή. Σε παρακαλώ, έλα να το σε δύο πολιτισμένοι άνθρωποι, να ξεκαθαρίσουμε την ατμόσφαιρα, δεν νομίζει. Πολύ καλά, Χρυσή. Τότε λοιπόν, περιμένω. Τι περιμένει. Περιμένω, σαν πολιτισμένο άνθρωπο, να μου πει όλε τι λεπτομέρειε. Πού, πώ, πότε, γιατί και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάτι ξέρω, ζουμπά. <laughs> πολύ καλά, λοιπόν. Θα στα διηγηθώ με πάσα λεπτομέρεια. Θα στα πω με το ΣΥ και με το Νίγμα. Ναι, είναι μια περιπέτεια η οποία μου συνέβη και η οποία είναι. Μ, πολύ. άξιο δεν μπορώ να στα πω αλλά διότι εμποδίσω. Προτιμώ να με ρωτά και να απαντώ. Πάει καλά. Ναι, μπράβο, μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι. Μια κοπέλα. Αυτό το ξέρω. Ναι. Όνομα. Δολόρες. Επίθετο. Καβαλκάντος. Wow. Μάλιστα, Καβαλκάντος. Τόπος γνωριμίας. Τόπος γνωριμίας. Τι γνώρισα στο μπαρ κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού. Έτρωγε λουκάνικα και τσέδωσα τη μουστάρδα. Mm. Το ειδήλιό σα βλέπω ότι άρχισε κατά πολύ ρομαντικές συνθήκες. Τι να γίνει έτσι σαν γραφτό μας. <χωχω> <χωχω> Ηλικία. Εντεφάνη... Mm. Νέα. Πολύ πολύ νέα. Πολύ πολύ νέα και σκάσε από το κακό σου. Mm. <laughs> Πάντω τον Τιμπεράν το έχει κόψει. Δεν είμαι εδώ <laughs> <laughs> Δεν τρέπεσε. Γιατί. Επάγγελμα. Είναι αυτή η πολιτική. Δεν τράπεζε. Πάγω με κόλγια. Δεν τράπεζε καλέ. Η κοπέλα είναι στένοδο χτυνογράφο στα Ηνωμένα Έθνη. Αστριέυεσαι σε εμπιστευτικό πόρτο. Τελευταίος με μετέφυγε στο Πεντάγωνο. Βέβαια. Μορφωμένη με τέσσερι γλώσσε. Όχι πέντε γλώσσε. Πεντάγωνο είναι αυτό. Και εδώ που τα λέμε όχι σπουδεία πράγματα, μάλλον βαρέτη στο κρεβάτι. μου. Hey! <laughs> Αυτό το τελευταίο δεν το ρώτησε ότε με ενδιαφέρει. Εγώ μια φορά το όπα δεν έχει σημασία. Και πότε πρόκειται να την ξαναδεί Τζόμια. Πότε πια. Ποτέ πια. Πάει τέλο. <laughs> και στρατό πισέματα μου έχει πει περιμένει, να σε πιστέψω. <laughs> Εάν ε, δεν με πιστεύει, μισό και μιλάσα δεσπέ! Πελά να τα πιστεύει, αυτάσει, όλα να πιστεύει! Τι οπότε παρακαλώ πιστεύω! Πώ μου μιλάσαι έτσι, δεν είμαι η δολόδε! Σώ! <laughs> Μην την πιάσει όμω το δολόρε, τον παβόρεύω! Κι mm. αν νομίζει ότι είναι δόρο, οποιαόπια! Κοίταξε καλά, είμαι με τη Δολόνη, έχει αδερφό τα βρωμάκο. Mm. Να βρούμε το πελάμα. Εξάλλου, παιδί μου, σου είπα ότι με τη Δολόνη τελείωσε, υπέρ πετειά μου. Την έδειξα, την έστειλα στην Καλιφόρνια, να αρχίσει μια καινούργια ζωή. Τι εννοεί την έστειλα, <laughs> Δεν ήθελε να πάει. <laughs> Εγώ όμω την έπεισα. <laughs> τη έδωσα χρήματα, την έβαλε στο αεροπλάνο και Δολόνη τέλο. Και πόσα χρήματα τη έδωσε. <laughs> ε, μου κόστησε αρκετά. Πόσα. Σημαντικό ποσό. Ναι, για μέσο το ποσό. Μην με πιάζει, σε παρακαλώ. Τζόρζό το ποσό. Στο ποσό τη αγόρασε παλτό, αγόρασε ένα διάβροχο στη μικρή την αδελφή τη κουτσή, δεν την ξέρει. Πήρα δύο καπελιέρε στη θεία τη Στα... Α, Στάσου μια στιγμή. Στάσου μια στιγμή, τώρα όχι μονάχα θα σου δείξω, αλλά και θα σου αποδείξω πόσο σου λέω είναι αλήθεια. Τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ. Σω Στο στέλεχο στον πυταγόνου. Πληρώσετε τη διαταγήνε μου του ιδίου χιλιάδολάρια. Τη έσκασα χιλιά δολάρια, oh. την έβαλε στο οροφόν και τέλος τέλο. Έδωσε χίλια δολάρια σ αυτήν! Ναι, παιδί μου. Και εμένα μου έκανε έλεγχο πώ αγοράζω τι κοτολέτες Το έκανα για να σώσω τον γάμο μα. Ε, δεν το χωράει το μυαλό μου. Ε. Ε, και να προσπαθώ δεν το χωράει το μυαλό Μες. μου. Μα γιατί το έκανε αυτό, Πε μου, γιατί Δεν ξέρω, Έλα, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να, να πω άλλα. Κου, κουράστηκα να μιλάω. Σε παρακαλώ, θα με συγχωρέσει τώρα για όχι. Φοβάμαι, Τζορτζ, πω δεν θα μπορέσω και μάλιστα τώρα. Τι θε να πει και μάλιστα τώρα. Άκουσε, Τζορτζ. Επειδή ξέρω ότι είναι προτιμότερο να αθώσει χίλιου ενόχου παρά να καταδικάσει έναν αθώο. Επειδή είχα απλέ ενδείξει τη ενοχή σου και όχι αποδείξει. Και επειδή μου όρκιζε να τόσο κατηγορηματικά και μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν μου είχε πει ποτέ κανένα ψέμα. Είχα αποφασίσει να μην φύγω ε. Έλυσα μάλιστα και τις βαλίτσες μου και κατέβηκα να τηλεφωνήσω στο ταξί να μην έρθει Οχ. Τώρα όμως που ομολόγησε όλη την αλήθεια όλα τελείωσαν μεταξύ μας Άτιμε ζουμπά φωτιά που μάναψες Σε συγχωρώ βέβαια, αλλά δεν μπορώ να ζήσω πια μαζί σου Άτιμε με δίστακα τι μου κάνει. Σε λυπάμαι, αλλά τι να γίνε Εγώ είμαι με κλαίνει και τώρα Άχατι με δικηγορίσκω σε είπα ο παγίτ. Δεν μου λέει Τζούνι μου, ναι. Υπάρχει καμια πιθανότητα να θεωρήσει ως τι δίκητη. Αν ανανερούσα την ομολογία μου λέξη προ λέξη. Ναι. Αν σου ορκιζόμουν πώ. Πως... Κα καλά, εντάξει, εντάξει. Α του όρου, χωρί όρκου. Αν σου λέει πώ δεν ξέρω καμιά δολόρε. Ναι. Εγώ έσκώσω όλη αυτή την ιστορία για να σου δώσω την ευκαιρία να με σχολέ, κατάλαβε. Μου πάμε στο κόλπο πιάνει. Είναι παρακαλώτζό. Μη γίνεσαι αγγελίο. Τώρα πια κατάντησε ρεζίλι των σκυλιών. Γιόρτζ, μου ναι. κάνεις σε παρακαλώ μια τελευταία χάρη. Πολύ ευχαριστώ. Πήγαινε να ξαναδέσεις τι βαλίτσες μου. Να πάω να ξαναδέσεις τις βαλίτσες σου. Αχ, χάτι με Άρνορντ. Εσύ μου έγραψες τον επικίδιο, αλλά εγώ θα σου κάνω την κηδεία σου. Φαίνεται πω αυτό το σπίτι ο κόδων ισοδυναμεί με φωνή βοών το σεντιαρίμο. Ο κύριο Κίμπαλ, παρακαλώ. Μάλιστα, εδώ είναι. Θα έρθεις ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Είστε η κυρία Κίμπαλ. Μάλιστα. Δεν θα χρειαστεί, νομίζω, να ενοχλήσουμε τον σύζυγό σα. Θα σα αφήσω απλώ αυτά. Η... το συμβόλαιο και η δου, η απόδειξη για τα χίλια δολάρια. Ε, ε, του λέτε, σα παρακαλώ, ότι σε πράξαμε την επιταγή. Τον ευχαριστούμε και τον αναμένομε. Είπατε ότι ο άνθρωπο σα έδ <χει> Αχ, κυρία μου, πρέπει να μα έλθετε την Κυριακή. <χει> Α, αυτή την εποχή ο τάφο είναι ο λάνθιστος Για μια στιγμή, για μια στιγμή, κυρία μου. Είπατε ότι ο άνδρα μου αγόρασε οικογενειακό τάφο. Μάλιστα, δεν σα το είπε. Όχι. Οθού, κύριε φυλακή μου, το στοματί μου. Κατέστρεψα την ωραία έκπληξη που ο κύριο Κίμπαλ ήθελε να σα <χει> κάνει. Ε, ελπίζω πάντω να μην σα εστέρισα όλη την χαρά, ναι. <χει> μα τι λέτε! Κάσε άλλο, κάσε άλλο μάλιστα. Δεν <χει> ε, Ευχαριστώ. Ούτε λοιπόν ήταν ψέματα η ομολογία. <χει> δεν υπάρχει άλλη γυναίκα. Μα δεν είχαμε συμφωνήσει για άλλη γυναίκα. Τι? Για άλλον άνδρα είχαμε μιλήσει. Για άλλον άνδρα. Ω, oh, ναι, ο κύριος Κίμπαλ είναι άνθρωπο που βλέπει πολύ μακριά. Προέβλεψε διαμέρισμα ει τον τάφον και δια τον δεύτερον σύζυγό σα. <laughs> <laughs> Μα τώρα εξηγούνται όλα. Ο oh, πρόκειται περί μοναδικής ιδέα. Σκεφτείτε ότι τι χρησιμοποιούμε ήδη στην νέα αν διαφημίστε μας εκστρατεία. Δηλαδή, είδου. Μημηθείτε τον κύριο Κίμπαλ. Oh. Αγοράσατε τάφο και δια των διαδοχών σα Στην καρδιά τη συζύγου σα. Oh. <laughs> <laughs> κύριε. Έκκιν, Έκκιν ή Μάλιστα, κύριε Έκκκιν, έχω να σα προτείνω κάτι. Μάλιστα. Να μην το πούμε ότι ήρθατε και να του στείλετε αυτά τα χαρτιά ταχυδρομικώ. <laughs> <laughs> Έτσι δεν θα του θερήσουμε την ευχαρίστηση να μου κάνει την έκπληξη που ήθελε. Φαϊνή ιδέα. Mm. Είστε πάρα πολύ έξυπνοι, κυρία Κίμπαλ. Χάρηκα πολύ, για την γνωριμία και σα ευχαριστώ. <laughs> Μα τι λέτε, κύριε Έκκιν. Εγώ σα ευχαριστώ. <laughs> ε, κυρία Κίμπαλ, μην το ξεχάσετε. Ποιο? Την Κυριακή. Αν στο στάφο σα, περιμένει. <Κι> <Κι> Ορίστε, πάρε τι βαλίτσε και ήσυχα σε πια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Παρακαλώ, Αστία, βρήκα αυτά που λε. Άκουσα, Τζούνι. <Κι> ναι. Θέλω να σου πω τώρα που όλα τέλειωσαν μεταξύ μα. <Κι> πω αν τυχόν και χρειαστεί ποτέ σου τίποτα, παιδί μου, <Κι> οποτεδήποτε. Δεν έχει παρά τηλεφωνή στο γραφείο μου. Θα σου πούνε σε ποια κατασκευή σου προ κόπον και μάμια. <Κι> <Κι> <Κι> να έρθει να με βρει. <Κι> Τι θα έλεγε εάν σου έλεγα ότι άλλαξα γνώμη και ότι δεν φεύγω, Άκου να σου πω, Αρκετά γελιοποιήθηκα, αρκετά ξεφεύγισκα. Στάμα το αστείο σου, έτσι. Ε? Yeah, ναι, σοβαρά, δεν φεύγω. Καλά, πώ δεν φεύγει. Mm -hmm. Και η περπετιά με την. Με ποια. Την αυτήν. Ποια, πια. Πώ την ό, είπα, την. Δolores, lucky strike. Όχι, Καλαβάντος Καλαβάντος ναι, <laughs> Καλαβάντος <laughs> Δεν βαριέσαι, απεφάσαι να σε συγχωρήσω. Καβαλκάντο. Καβαλκάντο. Δεν βαριέσαι. Τζούντι μου. Άκουσε, δάση τι, θα, θα μου στρίψει το να το καταλαπεί. Κυρία μου, Τζόρντζ, άνθρωπο είσαι. Ναι. Έκανε ένα λάθο. Ναι, παιδί. Πήγε μερικέ φορέ με αυτή τη δολάρια. Ναι, παιδί. Τη βαρέθηκε. Ναι. Ή μήπω έχω άδικο. Πα, δε σου είπα, παιδί μου, σπουδαίο κρεβάτι. Όχι, βαρέτησε τα πράγματα. Άμα λάθο το είχα να <laughs> Και σαν gentleman που είσαι. Τη έδωσε μάλιστα και χίλια δολάρια. Ναι. Είδα και την επιταγή, δεν έτσι. Τι είδε. Ναι. Όποιο έχει μάτια βλέπει αυτό. Είναι. Άρα είναι και όλα πάλι εντάξει και δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην σε συγχωρήσω. Αφου μάλιστα δήλωσε και αλλά. Είσαι σίγουροι πως δεν θα με γκρινιάζει συνεχώς για αυτή την απιστία μου, ε? Άκουσε, Τζόρτζ. Θα κάνουμε μια μικρή συμφωνία εμείς οι δυο. Τι είδους συμφωνία. Θα σου υποσχεθώ ότι δεν πρόκειται να σου αναφέρω ποτέ τίποτα για την υπόθεση Δολόρες. Εάν μου υποσχεθείς κι εσύ ότι θα πάψεις να είσαι υποχόνδριος και ότι δεν θα ξανακούσω πια τίποτα για πόνους και για σφάχτε. Άκου, το στο υπόσχομαι και στο υπογράφω και με τα δυο μου τα χέρια Μωρέ, εδώ κόντα ψάδω το χάρο με τα μάτια μου ξανακάω τέτοιες αχλαμάρες εγώ Πάνε και οι σφάχτες, πάνε και οι πόνοι Ένα από το θάχω, για σένα τζουτόκι μου Κοιτάκι μου, χρυσό μου, χορνάκι μου, χρυσό μου Φ Armor, <laughs> armor, Κυριακή ακούσατε το έργο των Νόρμαν Μπάρα και Κάρολ μου, η χείρα μου και εγώ. Έλαβαν μέρο με τη σειρά που του ακούσατε η καλλιτέχνε. Πέτρο Λεοκράτη, ο υποκρεατικό γείτονα Jimmy Κόνο. Μάρο Κοντού, στο ρόλο τη Judy Κίμ. Λάμπρο Κοσταντάρα, στο ρόλο του George Κιμπαλ. Αλέκο Τζανετάκο, ο Νερό Βίτο, υπάλληλο σε καθαριστήριο. Δήμος Ταρένιος, ο οικογενειακό γιατρό, δόκτορ Ραλφ Μόρις. Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο παιδικός φίλος Μπερτ Πάουερ, ιδιοκτήτης πετρελοπηγών στην Καλιφόρνια. Γιάννης Μιχαλόπουλος, δικηγόρος Άρνολ Νάς, φίλος και γείτονας. Ανδρέας Ρικάκης, ο πρώτος περαστικός. Σπύρος Καμπάνης, ο δεύτερος περαστικό. Χρήστος Δοξαράς, ο κύριος Έ Περιοδεύουν αντιπρόσωπος της εταιρίας η στον παράδεισο Κέτι Τριανταφύλου τριάντα φίλου η Λολίτα. Μετάφρασης Κώστας Ταματίου. Μουσική επιμέλεια Τονιας Καράλη. Ρυθμισις Ηχου Νίτσας Λουνγκί. Ραδιοσκηνοθεσία